Πλελευταίρο, του το το Καλησπέρα, καλησπέρα σα. Ε, είστε συντονισμένοι στο εταιρεία και ζωντανά αυτή τη στιγμή ακούτε το Μπάρια. Ε, ο Παρία είναι εδώ, μια εκπομπή η οποία ασχολείται με κοινωνικοπολιτικά ζητήματα. καν αναγκητές θεματικές, όπως και σήμερα ε, είναι 22 Νοέμβρη του Σωτήριου έτους 2024 και ο Παρίας έχει μαζί του ε, δύο άτομα από την ανοιχτή συνέλευση, ε, πώς το λέμε ακριβώ, Ενάντια στα πούσουμπες και της νοηροϊκή βία. Τέλεια. Ε, μαζί μας είναι ο Γιάννης και ο Γιώργος. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Και θα κάνουμε μια κουβέντα, μια συζήτηση για κάποια ζητήματα τα οποία έτσι δεν βγαίνουν εύκολα προς τα έξω. Πρέπει κάποιος να ασχοληθεί. Είναι ζητήματα τα οποία ε, θα πούμε όπως πάντα και στο τέλος τη εκπομπής για ποιο λόγο πραγματοποιήθηκε αυτή η εκπομπή. Ε, είναι ζητήματα τα οποία... Πρέπει να παραμείνεις άνθρωπος για να ασχοληθείς με αυτά τα πράγματα. Ε, λοιπόν, μας ακούτε στο radioreboot.gr. Εκεί μπορείτε να στείλετε αν έχετε κάποιο ε, μήνυμα ε, στο chat ε, που υπάρχει στη σελίδα. Ε, να πούμε τα ευχαριστώ στο, στον κόσμο που για ακόμη μια φορά μου βοήθησε να... Έτσι, ασχοληθώ με το ζήτημα και να φτιάξουμε μαζί έτσι, κάποιες ερωτήσεις εδώ για τα άτομα που συμμετέχουν σε αυτή τη συνέλευση. Εδώ κλασικά θα κάνουμε τον αστερίσκο μας και θα πούμε ότι ε, είναι δύο άτομα που συμμετέχουν στην ε, συνέλευση. Ε, προφανώς και στον προφορικό λόγο μπορεί κάποια πράγματα να πλατιάσουν και αυτά. Ε, πάντα στην κατεύθυνση προφανώς ε, της συνέλευσης απλά ε, εκφράζονται και προσωπικά οι άνθρωποι, άρα ε, ενδέχεται να υπάρξουν κάποιες μικρές ε, ελάχιστες αποκλήσεις, πάντως όχι στο κεντρικό, ε, στο ζήτημα. Λοιπόν, ε, να κάνω την αρχή. Ναι. Ε, στην αρχή θα ήθελα τα πολύ βασικά να μου πείτε δύο λόγια για τη συνέλευση, πότε ξεκίνησε ε, και θα προχωρήσουμε. Ναι. Ε, καλησπέρα και πάλι. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση και εκ μέρους της συνέλευσης. Ε, που μας αφήνει να φύγει ο λόγο μας προς τα έξω σε ένα ευρύτερο κόσμο και ίσω. Ε, η συνέλευση μας υπάρχει εδώ και τρία χρόνια πρακτικά. Είχε ξεκινήσει η φθηνόπορο του 2021. Ε, δεν ξέρω πόσο άτομα θυμούνται το Φλεβάρ και Μάρτου του 2020. Ε, υπήρχε μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ας πούμε, Εντό κάποιων εισαγωγικών στον Εύρο. Ε, ακριβώς πούμε, με την έναρξη και του COVID ε, της πανδημίας και των μέτρων αυτής ε, είχε ξεκινήσει μια κατάσταση παροξισμού, ας πούμε, κλείσιμο των συνόρων και όλα αυτά ε, στον Εύρο. Συνοδεύθηκε από δύο δολοφονίε ε, με πυροβολισμούς μεταναστών και ένα πνιχμό μια μετανάστριας στην περιοχή μέσα σε Είχε ακολουθήσει επίσης ένα παρξισμός ας πούμε, την περίοδο τότε και στα νησιά, στη Λέσβο ε, όπου είχαν βγει προς τα έξω ας πούμε τα ακροδεξιά τα εναγκλαστικά ε, όσων ας πούμε είχαν τέτοια στι περιοχές και όλο αυτό ακόμα και μετά ας με τα ακριβή περιστατικά του Εύρου ε, ξεκίνησε μια ραγδαία αύξηση των pushbacks τη ε, της βίας από το λιμενικό, από τις νεροφύλακες κτλ. Για και, τα λοιπά, στε, και στον Εύρο. Και μαζί με αυτό ξεκίνησαν και στην Αθήνα κάποιες ε, συζητήσεις αρχικά ε, για το ότι πρέπει να υπάρχει κάποια αντίσταση σε όλο αυτό, εν μέσω COVID και όλα σε όλα αυτά. Ε, είχε πάρει μια πρωτοβουλία τότε το πολιστικό κέντρο Κουρδιστάν που ήρθε σε επαφή με κάποιες συλλογικότητες ε, που ενδιαφέρονταν ε, να, για το ζήτημα. Μια ε, υπήρξη μεταπόκριση από κάποιο κόσμο και συλλογικότητες και άτομα και σιγά σιγά μέσα από αυτό προέκυψε μια πιο σταθερή συνέλευση που είναι και ανοιχτή με την έννοια που θα πούμε και αργότερα κάπως πώς λειτουργεί ε, και τρία χρόνια μετά μπορούμε και πέντα περισσότερα ή και τώρα μου θέλει να πει ο Γιώργος για τη δράση αλλά έτσι έχει ξεκινήσει. Ναι, μαζί μας είπες και ένα κομμάτι της για τη δημιουργία της, θέλει να προσθέσεις κάτι άλλο. Ε, εντάξει, να προσθέσω για εκείνη την περίοδο ε, να θυμηθούμε ότι ήταν ε, ε, λίγο μετά από τους εμπρισμού ε, στη Μόρια της Λέσβου ε, η αρχή του COVID και τα γεγονότα του Εύρου που τα γεγονότα του Εύρου ήταν ένας πόλεμο όπως ο Γιάννης κατά των μεταναστών ένα πόλεμος στον οποίο η Ελλάδα και η Τουρκία ε, βρεθήκαν συμβολικά αντιμέτωπες ε, εκθέτοντας ε, τους μετανάστες και τι μετανάστριες και ένα κονβόι ολόκληρο ε, ανθρώπων, ε, ε, ανδρών, γυναικών, παιδιών ε, σε μια ε, τρομακτική βία, βία πολεμική. Mm στην οποία οι δημοσιογράφοι είχαν μείνει, ήταν απόλυτα ελεγχόμενοι και στη συνέχεια το κλείσιμο με τον COVID πάτησε και ό, κάθε κινηματική αντίδραση που ήδη βρισκόταν στην υποχώρηση σε μια σιωπή. Και με αυτόν τον τρόπο οι μετανάστες και οι μετανάστριες, ειδικά και μέσα στα camps και αλλού, έζησαν αυτή την περίοδο των... Ε, του, του 2020-2021, απολύτως αποκλεισμένοι. Με μια αυτή την όξυνση ε, στα σύνορα ε, με pushbacks, με πάρα πολλά pushbacks, θα πούμε και αργότερα, ε, από ανθρώπους που ήδη είχαν φτάσει σε ελληνικό έδαφος και τους παίρνανε και τους στέλνανε πίσω. Τα στρατόπεδα κράτησης, τα λεγόμενα hotspots spots, ήταν απολύτως κλειστά. Μείνανε κλειστά για όλη αυτή τη διάρκεια. Δεν υπήρχαν τα ανοίγματα που γίνανε, που ζήσαμε εμεί, που και εμείς ε, τα μέτρα που πάρθηκαν στην Ελλάδα ήταν ακραία, συγκριτικά και με πολλέ άλλες χώρες. Αλλά για του μετανάστε ήταν. και του μετανάστε, ε, η περίοδος αυτή ήταν η απόλυτου αποκλεισμού, τη απόλυτη. απόλυτη το απόλυτης, ε, ε, ε, περιορισμού του από, από την υπόλοιπη κοινωνία. Και εκεί. Ε, το κίνημα της αλληλεγγύης ε, ουσιαστικά ε, δεν, δεν μπορούσε να συγκροτηθεί. Έτσι βρεθήκαμε και έτσι ε, προχωρήσαμε και στις πρώτε μας κινήσεις που ήταν η πρώτη διαδήλωση που έγινε ε, για τα pushbacks τον, το Φεβρουάριο του 2022. Ναι, ναι. Ε, ε, ε, ναι. Ωραία. Θα μου πείτε εκτός από με τι ασχολείται η συνέλευση, δηλαδή ε, τι κάνει ω συνέλευση. Ε, είπαμε ότι ξεκινήσατε πώς συγκροτήθηκε, είπατε και για την πρώτη διαδήλωση που κάνατε. Ε, από τότε... Ναι, ε, εντάξει, σίγουρα ένα βασικό κομμάτι ε, του τι κάνει η συνέλευση ε, είναι ότι επειδή okay, μπορεί όλα αυτά να, που λέμε τώρα να συμβαίνουν στα σύνορα... Αλλά το κεντρικό κράτος, όπως πούμε, βρίσκεται στην Αθήνα. Εδώ παίρνονται αποφάσεις, εδώ υπάρχουν διάφορα επιτελεία, και κρατικά και ευρωπαϊκά κτλ, που αποφασίζουν όλα αυτά που γίνονται στα σύνορα, το οποία, εντάξει, μπορεί να μην φαίνεται τόσο κοντά, αλλά πρακτικά πρέπει να αντιληφθούμε το πόσο κοντά είναι στην ουσία τους. Ε, οπότε, όπως είπε ο Γιώργος πριν, η πρώτη μεγάλη διαδήλωση που είχαμε κάνει ήταν το φλεβάρι του 1922, ε, όπου είχαμε καταφέρει να έρθουν και οι από ΚΑΜΣ ή από την Αθήνα και να τις στηρίξουν. Ε, και από τότε έχουν γίνει αρκετές ακόμα. Αυτή είχε καταλήξει τότε ήταν από την ομόνη και καταλήξει το Σύνταγμα. Έχουμε αρκετά σταθερό σημείο παρέμβασης, ας πούμε, με, κυρίως με μικροφωνικές συγκεντρώσει το Σύνταγμα, δηλαδή έχουμε κάνει πάνω από 10 τέτοιες συγκεντρώσει από τότε. Ε, προσπαθώ τόντας πούμε, να έχουμε σαν κεντρικό πούμε, σημείο, το πιο κεντρικό σημείο της πόλης ε, και τη Βουλή κτλ. Με πανό, με διάβασμα κειμένων, με μοιράσματα και όλα αυτά. Ε, αυτά είναι σαν πιο, ας πούμε, τα πιο συχνές δράσεις που κάνουμε ε, της συνέλευση ε, Και κατάλα με διάφορες εχμές, έχουμε κάνει και άλλες κινητοποιήσεις ε, στα γραφεία της Frontex, ε, στα γραφεία του ΔΟΜ, ε, του Διεθνού Οργανισμού Μεδανάστευσης, ε, σε ε, κέντρα σε υπηρεσίες ασύλου. Ε, σίγουρα ξεχνώ κάτι. <laughs> Αλλά και σε γετονιές που υπάρχουν μετανάστες ε, περισσότερο από Βικτόρια ή σε Ποντελεϊμόνας. Ε, υποθένοντας κομάτι σίγουρα είναι και σε ποντελειμονας ε, Οπότε ένα κομμάτι σιγουρα ειναι η προσπαθεια να βγούμε στο δρόμο και να ε, απέναντι απέναντι όλα αυτά που γίνονται. Ε, και ένα άλλο κομμάτι, ε, να βεβαίως και πιο και πιο μετα ειναι οτι επειδή ακριβώς μπορεί εμεί να μην είμαστε δίπλα στα σύνορα, ότι προσπαθούμε να Υπάρξει μια δικτύωση τόσο εντό Ελλάδα, όσο και εκτός με συλλογικότητες που μπορεί να είναι πιο κοντά στα σύνορα. Κυρίως με τέτοιες συλλογικότητες ή μπορεί και αυτέ να θέλουν να δράσουν ενάντια σε όλα αυτά. Και μέσα από αυτό να δούμε κινές κινήσεις, κοινέ ημέρες δράσεων. Μπορεί να πει και το κομμοράξιον να μαθές κάποια πράγματα. Ναι, το κομμοράξιον είναι... Μια διεθνής ε, δικτύωση που έχει ξεκινήσει από ε, συγγενείς ε, θυμάτων των συνόρων στη, στην Αφρική ε, και ε, από την πλευρά μας ε, συμμετέχουμε ε, στην ημέρα που είναι η 7η Φεβρουαρίου κάθε, κάθε χρόνο. Αυτό είναι αυτό commemoration, commemoration που είναι ε, εκδήλωση μνήμης, είναι σε προστιμή, πούμε, να πούμε τα ονόματα των, των νεκρών, να βρεθούν οι συγγενείς μαζί. Ε, ε, ένα, είναι ένα είδος κινητοποίησης που το βλέπουμε συχνά σε, σε κινήματα ε, ε, που αγωνίζουν στην Τουρκία, λόγω χάρη, το οποίο πιο γνωστή στην Αργεντινή, είναι πούμε, οι πολιτικέ του πένθους. Ε, όμως, ενέχουν και το στοιχείο του να, να πεις, να εκθέσεις ποιος είναι ο φταίχτης, ποιος, ποιος οδηγεί σε αυτούς του θανάτου. Ε, είναι απλή θάνατη, είναι δυστυχήματα, είναι... Ε, οι, οι ίδιοι που παίρνουν πολλά ρίσκα, όπως μας λένε σήμερα, για να περάσουν το, ε, τις επικίνδυνες διαδρομές, είναι ε, τα καθάρματα διακινητές που λέει και ο Μητσοτάκης. Ε, ε, μήπως είναι ε, ο, το τείχος που χτίζεται στον Παγκόσμιο Βορρά, ε, μιλτα, ε, αυτό το μιλιταριστικό, το στατικοποιημένο σύνορο το οποίο είναι πλέον το πιο τεχνολογικά ας πούμε ε, ανεπτυγμένο και η Frontex ε, είναι η πλέον χρηματοδοτούμενη υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία ουσιαστικά έχει πολι πολεμικό, ε, πολεμική τεχνολογία απέναντι σε ποιου, ε, Ένα μέτωπο που όπως είπαμε, είδαμε και στον Εύρο εδώ όταν κηρύχθηκε η υποτιθέμενη ε, ε, ε, κατάσταση έκτακτη ανάγκης, ε, ε, στόχευε ε, άοπλους ανθρώπους έτσι είναι και τώρα και αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι ε, υπερφορτωμένα φουσκωτά βαρκάκια τα οποία ε, κυνηγιώνται κινη, από υπερσύγχρονα το, σκάφη του λιμενικού και άμα διαβάσει κανείς το ότι βγάζει με το λιμενικό είναι ότι η, το φουσκωτό εμβόλισε το σκάφος του λιμενικού και γι' αυτό βρισκόμενοι σε άμυνα και σκοτώσαν άνθρωπο μέσα στη, στη βάρκα. Αυτό είναι γεγονός που έγινε τον περασμένο Αύγουστο. Ε, ε, αυτά τα πράγματα συμβαίνουν κάθε μέρα. Την πρώτη περίοδο που, είπα, που είπαμε πιο πριν, ε, βεβαίω ήταν λίγο διαφορετική η κατάσταση, γιατί τα pushback γίνονται πολλά χρόνια. Δεν είναι. Δεν τα ανακάλυψε ο Μητσοτάκης. Το pushback είναι για κάποιον που μπορεί να μην το ξέρει. Pushback είναι τώρα μια, μια λέξη λίγο ε, φορτισμένη. Είναι ουδέτερη, θα έλεγα, και είναι, είναι λάθος. Σε σχέση ναι. με αυτό που γίνεται. Ναι, ότι είναι ότι απλώς πίσω κάποιος. Ναι. Επαναπρόθεση στα ελληνικά είναι. Αλλά ναι, και το επαναπρόθεση και το πους που ακούγονται λίγο έτσι, ναι, Μπορεί να έχουν λάβει μια φορτισμένη, είναι πουλές, ίσως από τα κινήματα ενδεχομένως κτλ. Που είναι κάτι που ας πούμε χτυπάει. Αλλά στον πολύ κόσμο μπορεί να ακούγεται σαν κάτι πιο απλό ή... Που δεν, μπορεί, δεν περιλαμβάνει το βία όσο όντως περιλαμβάνει. Ναι, Πάνα προώθηση ότι δεν χωράτε εδώ, πήγαιτε τα ξέρουμε αυτά τα αρνητικά. Ναι. Πηγαίνετε πίσω. Πού πίσω, πώς θα πάτε, από πού ναι. και ποιος, το, ε, ποιος δίνει την εντολή γι' αυτό. Ναι, Είναι ναι, πράγματα τεχώς. που την απαντάει κάποιος. Ναι. Αλλά και... στην πράξη απατιούνται αυτά με μπόλικη βία. Από ό,τι άκουσα πριν ότι ξεπερνάμε λίγο τους νόμους της φυσικής και τα φουσκοτά ε, αναποδογυρίζουν λιμενικά ή αισθάνονται απειλή λιμενική από τα φουσκοτά. Εντάξει, είναι τρομερά πράγματα, σίγουρα. Ναι, και ξεπερνάμε και το νόμο του δικαίου. Εκεί είναι ζώνες εκτός δικαίου. Λέμε, είναι οι ζώνες απανθρωποποίησης, είναι οι ζώνες τις οποίες ε, το λιμενικό έχει πλήρη την πλήρη, το λιμενικό και όποι, όποιοι άλλοι ε, φορείς ρίσκονται εκεί πέρα. Στον Εύρω είναι, είναι άλλοι. Ε, κατά και είναι και διάφοροι ανώνυμοι μασκοφόροι ε, παρακρατικοί. Ε, σε, αυτό, σε αυτές τις ζώνες εκτός δικαίου είναι η ανθρώπινη ζωή στα χέρια ε, αυτών των καθαρμάτων. Ε, και ε, δεν υπάρχει καμία λογοδοσία πουθενά δεν υπάρχει Κανένα τρόπο να, να ελεγχθεί. Υπάρχουν μαρτυρίε που εκ των υστέρων είναι απλώ μαρτυρίες. Δεν υπάρχουν στοιχεία, γιατί γίνονται μέσα σε αυτή τη, τη, τη, τη, τη, μαύρη, τη μαύρη ζώνη. Που επιπλέον στην Ελλάδα, επειδή είναι σε διαφορετικά σύνορα, είναι και διαφορετικό τρόπο. Στην Ελλάδα δια, έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά αυτές οι πρακτικέ, είναι τόσο κοντά. Στα, στα ελληνικά νησιά, είναι τόσο ισχυρή αυτή η αντίθεση με, την, ε, με, με το μαζικό τουρισμό, με τη βιομηχανία του τουρισμού, με την κίνηση του εμπορίου και τη, ε, ταυτόχρονα την, ε, την κίνηση των, ε, των βαρκών, των προσφύγων, ε, που η κατάσταση άμα τη δεις με, με, με, με μια, μια, μια απόσταση, αν τη δεις λίγο παίρνοντα μια απόσταση, ε, εκφράζει που πούμε σχέσεις κοινωνικές που είναι η ε, κατάσταση του, του πλανήτη σήμερα. Ναι, συμφωνά πολύτως. Είναι τρομερή εικόνα... Ε, από τη μία έχουμε τη βαριά βιομηχανία, όπω λένε τη Ελλάδο, που για του ανθρώπου που έρχονται εδώ με λεφτά ή του επιχειρηματίε, όλου αυτού του καλού για το κράτο και για εμά, για την οικονομία. Γιατί έτσι είναι. του υποδέχονται με ανοιχτέ Έχουμε υπηρέτε, ανθρώπου που θα δουλεύουν μια ζωή για να υπηρετούν έτσι τον τουρισμό. Και έχουμε άλλου άνθρωπου που έρχονται εδώ με φουσκωτά και αντιμετωπίζονται ω οι χειρότεροι εχθροί τη ανθρωπότητα. Ενώ είναι. Βγείς κολλασμένη, ξέρω κι εγώ. Οκ. Ε, okay. Λοιπόν, ε, συνεχίζοντας, θα μου πείτε και δύο λεπτάκια που σας βρίσκουμε, αν κάνετε ανοιχτές συνελεύσεις, αν έχετε κάποια διαδικτυακά έτη ε, σημεία που μπορεί να βρει κάποιος ε, πληροφορίες για εσάς, για την ανοιχτή πα, πάντα συνέλευση, αντί στα, στα pushback και συνοριακή βία. Ναι, ναι. Ε, στην ουσία, ανοιχτή συνέλευση γίνεται μία φορά κάθε μήνα. Έχω να προκύψει κάτι άλλο. Ε, η οποία γίνεται την πρώτη Κυριακή κάθε μήνα. Ε, προσπαθούμε να το τηρούμε αυτό γενικά. Είναι υπάρχει μια συνέχεια και να ξέρει πολλοί κόσμος ε, πότε περίπου θα γίνει η κάθε μία. Ε, η επόμενη είναι, επομένως, πρώτη του μήνα την άλλη Κυριακή, πρώτη Δεκέμβρη. Εδώ και καιρό, ε, αρκετό καιρό, οι συνελεύσεις μας γίνονται στο Στέκη Μεταναστών, στην Τζαμαδού, στα Εξάρχεια. Ε, εντάξει, συνήθως από γευματινές ώρες, το ρε αυτό βγαίνει βγαίνει εκεί γύρω στις 5-6. Ε, σαν δομή, εντάξει, έχουμε και κάποια πιο ε, ε, συντονιστικά, ε, ώστε να, να προχωράει λίγο... Ο, οι αποφάσει που παίρνουν στην ανοιχτή συνέλευση, κάποιε ομάδε εργασία, μπορούμε να πούμε και γι' αυτά πράγματα και στη συνέχεια. Ε, αλλά βασί, ο βασικό μου πλεώνασμα είναι η ανοιχτή συνέλευση την Πρωτοκυριακή κάθε μήνα. Ε, και μετά το πόλο που άλλο μπορείς να μα βρει ο κόσμο, ε, το πιο απλό που δεν περιλαμβάνει και social media είναι το blog, ε, το οποίο λέγεται againstpushbacks.wordpress.com. Ε, και μετά έχουμε και τρία social media αυτή τη στιγμή. Στο Twitter, οι έξτλες πάντων, που είναι Against Pushback, χωρί το S είναι στο τέλος. Ε, υπάρχει το Instagram, Open Assembly Against Pushbacks, και στο Facebook, Against Pushbacks, με σε αυτό. Okay. Ε, ναι, όπου εκεί πέρα αναρτούμε προφανώς όλες τα βασικές και αποφάσεις και δράσεις και συνελεύσεις, πότε ακριβώς είναι και όλα. Ωραία. Λοιπόν, νομίζω ότι κάναμε την αρχή και τώρα θα μπούμε σε ένα ζήτημα γενικότερα από πέρυσι έψαχνα να κάνω μια εκπομπή με ανθρώπους που έχουν ασχοληθεί ή έχουν σίγουρα παραπάνω πληροφορίες, γνώσεις και κάποια πολιτική θέση από πίσω για αυτό που συνέβη στην πύλο και μετά από καιρό και σα ευχαριστώ ιδιαίτερα που ανταποκριθήκατε στο κάλεσμα, θα συζητήσουμε, θα μου πείτε μάλλον, είπαμε να ξεκινήσουμε λέγοντας ε, την είδηση τι συνέβη στην πύλο, ε, και σαν είδηση πότε έγινε και όλα αυτά, και για να καταλάβουμε γιατί είναι ένα ζήτημα το οποίο ε, και θαύτηκε και προφανώς επικοινωνήθηκε από τα mass media με τον τρόπο που θέλανε, με ανακρίβειες, με ψεύδι ε, και με, με όλα αυτά που θα ζητήσουμε. Ναι, Πάμε. Ε, ναι προφανώς ε, το κρατικό έγκλημα της πυλού, όπως λέμε με το βάγει αυτό, ε, είναι ορόσημο, με την αρνητική έννοια... Στην όλη διασυνοριακή πολιτική του ελληνικού κράτου αλλά και τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, είναι, νομίζω, το δεύτερο πολύ νεκρό ε, ναυάγιο που έχει υπάρξει στη Μεσόγειο, α πούμε, από το υπάρχουν καταγραφέ ε, με ναυάγια στη σύγχρονη ιστορία, δηλαδή. Ε, και το, το, πιο, το πιο πολύ νεκρό σε ελληνικά, ας πούμε, ε, δεν είναι ακριβώ σε ελληνικά, είδατα, είναι σε περιοχή. Ας πούμε, ευθύνη του διάσωση του ελληνικού λιμενικού. Ε, συνέβη στι 14 Ιουνίου 2023. Ε, Ήταν μια βάρκα, ένα λευτικό όπου επέβαιναν περίπου 750 άτομα, σύμφωνα με τις μαρτυρίες. Ε, και μετά το ναυάγιο έχουν διασωθεί 104. Ίσως. Οπότε όλοι δεν ότι οι νεκροί είναι σίγουρα πάνω από 600 άτομα, ίσως και 650 ή μπορεί και κάτι παραπάνω. Ε, δεν έχουν ούτε ταυτοποιηθεί όλοι. Ε, ενώ υπάρχουν και πτώματα που δεν έχουν ταυτοποιηθεί. Υπάρχουν σίγουρα πολλοί αγνοούμενοι, που προφανώς πριν θεωρούνται νεκροί από συγγενείς, αλλά ακόμα και αυτός ο αριθμός είναι δύσκολο ακριβώς να καταγραφεί. Μιλάμε για ανθρώπους από διαφορετικές χώρες. Ε, μεγάλο μέρος από το Πακιστάν, όπου υπήρχαν τουλάχιστον 300 άτομα. Βασικά έχουν αναφερθεί σχεδόν 300 νεκροί καταγεγραμμένοι ε, από τη χώρα αυτή. Ε, οπότε η όλη διαδικασία τέλο πάντων είναι περίπλοκη ε, και προφανώς το ελληνικό κράτος κάνει ό,τι μπορεί ώστε εκείνη να την κάνει πιο περίπλοκη από τότε, θα πούμε και συνέχεια. Και ακόμα και αυτό, το πιο τυπικό ανθρωπιστικό κομμάτι είτε μιας προσπάθεια περισσυλλογής των πνωμάτων είτε βοήθεια συγγενών να έρθουν να δουν τα θύματα δεν το τυρί καθόλου ε, τώρα για το τι έγινε ε, δεν ξέρω προσωπικά αυτό που πιστεύω είναι ότι μπορεί να χωριστεί σε τρία πράγματα το, οποία, το καθένα από αυτά δείχνει το γιατί ακριβώς είναι τεράστιο έγκλημα το ένα είναι το τι έγινε πριν από την πύλο πριν από εκείνη τη μέρα Όπου μιλάμε ε, Για μια διαδρομή Ας πούμε μεταναστευτική ε, Που είναι άκρο επικίνδυνη Από τη Λιβύη Η αρχική κατεύθυνση ήταν προς την Ιταλία Μιλάμε για μεγάλη απόσταση ας πούμε, Και μια τέτοια βάρκα α, Πάρα πολύ επικίνδυνη ε, το, το γιατί Ας πούμε κόσμος που βριχόταν Από τη Συρία, από το Πακιστάν ε, Και Δεν... Ε, δεν επιδιώξε να περάσει στην Ευρώπη μέσα από τα συνορα Ελλάδα Τουρκία, αλλά προτίμησε να πάει στη Λιβύη με τα σκλαβοπάζαρα και τα φασανιστήρια που υπάρχουν εκεί πέρα και από εκεί να μεταβεί προς την Ευρώπη, είναι από μόνο του ένα έγκλημα και ευρωπαϊκό, αλλά και σίγουρα ελληνικό. Δηλαδή, ε, υπάρχει και εκεί πέρα μια ευθύνη που μπορεί να... και εμείς ακόμα να την ξεχνάμε κάποιε φορές του πώ ξεκίνησε όλη αυτό, αυτή η διαδρομή. Ε, μετά είναι ξεκάθαρη ευθύνη ε, κατά τη διάρκεια, ε, όπου μιλάμε ότι ήδη, ας πούμε, και 24 ώρα πριν, ας πούμε, γίνει η βήθηση, ε, υπήρχαν εκκλήσεις και βοήθεια, είχαν αναφερθεί νεκροί μέσα στη βάρκα από ετίες ε, διάφορες μπορεί και ενώ κάποια αρρώστια από... δεν υπήρχε νερό, δεν υπήρχε φαγητό, δηλαδή ήταν μια κατάσταση και γενομικά, ας πούμε, ακραία. Ε, είχαν αναφερθεί θάνατοι. Ε, είχε, είχε ζητηθεί βοήθεια. Ε, και το ελληνικό λιμενικό αρνούνται να, για ώρες, ας πούμε, να δώσει βοήθεια. Είχε πάει η Frontex ε, από αέρα, ε, είδε υποτίθεται τη περίπου γίνεται δεν έδωσε κάποια εντολή συγκεκριμένη για διάσωση ε, και όταν ας πούμε κάποια στιγμή το ελληνικό λιμινικό έφτασε κοντά στη βάρκα κτλ. Αυτό που επιχείρησε που πιστεύω πολλοί κροατές θα το έχουν ακούσει είναι ότι επιχείρησε να δέσει με ένα σκηνή ε, τη βάρκα τους και να, στην ουσία να τη μετακινήσει να προσπαθήσει να τη μετακινήσει προς την, Ιταλή, προς την περιοχή διάσωση, μάλλον Τη Ιταλία, του τελικού κράτου, ώστε να φύγει από τη ευθύνη. Και από αυτή τη διαδικασία, ε, όπως όλοι και οι επιζώντε έχουν πει, και τα λοιπά, από αυτή ακριβώ την προσπάθεια ρημούλκηση, ε, φαίνεται να προκλήθη το ναυάγιο, η βάρα έγειρε ε, και άρχισε να. Ε, άρχισε η το διαδικασία του ναυαγίου. Ε, οπότε μιλάμε και για μια άμεση ας πούμε, ευθύνη. Ακόμα και τότε. Ε, Όπω μα έχουν πει επιζώντες δεν ήρθε με τη μία δηλαδή ήταν κοντά το λιμενικό άργησε ακόμα και τότε να πάει ακριβώς εκεί να διασώσει τον κόσμο ε, ακόμα και τα λίγα λεπτά να ήταν δηλαδή μιλάμε τώρα για μια κατάσταση ε, τραγική εκεί πέρα ε, ναι και αυτό είναι το, το κομμάτι τέλος πάντων του τι έγινε τότε ε, και, sorry, ναι, και αυτό που θέλω να πω είναι ότι Όπω μα είχαν πει πάλι, οι επιζώντε είχαν τόσο φοβηθεί από... βλέποντα το λιμενικό. Σε μια πρώτη... Είχε κάνει μια πρώτη προσπάθεια αριμούληξη που είχε αποτύχει. Ε, μετά έκανε τη δεύτερη και τη βυθίση. Που υπήρχε κόσμο που βυθιζόταν εκείνη την είχε πέσει στη θάλασσα και φοβόταν να πάει προ τη βάρκα του λιμενικού. Δηλαδή, επειδή είχαν βρεθεί εκεί πέρα και κάποια άλλα σκάφη, α πούμε, ε, προ... ο κόσμο προσπαθούσε περισσότερο να πάει προ τα άλλα σκάφη. Θεωρώντας ότι ακόμα και σε μια τέτοια στιγμή, ας πούμε, το λιμενικό είναι εχθρός του. Οπότε καταλαβαίνουμε για τι καταστάσεις μιλάμε και τι ευθύνη, ας πούμε, άμεση υπάρχει. Και το τελευταίο, και κλείνω σε αυτό και μετά αφήνω ε, το Γιώργο να συνεχίσει, ε, είναι το τι έχει γίνει μετά από τότε. Ε, μιλάμε για μια προσπάθεια συκοφάντησης, ας πούμε, άλλου βαθμού και από τα μήντια και από τι ανακοινώσει του λιμενικού υπήρχαν ξεκάθαρα παράδοξα, όχι παράδοξα, αντικουρουόμενα πράγματα από αυτά που λέγανε τη μία μέρα. Την άλλη έβγαινε τα κανάλια, έλεγε το ένα, μετά έλεγε κάτι οριακά ανάποδα, πούμε, ότι τα πάντα, πούμε, ότι οι άνθρωποι θέλανε να πάνε στην Ιταλία και μας έλεγαν οριακά, ότι κάτι προτιμούσαν να πνιγούν, ας πούμε, και να, να γίνει βήθιση παρά να πάνε στην Ελλάδα. Δηλαδή τώρα μιλάμε και πράγματα ανήκουστα. Ε, και τέλος πάντων, μετά από το ναυάγιο, ε, ενώ έχουν υπάρξει τόσο λίγοι επιζώντες, ας πούμε, από ένα τέτοιο ναυάγιο, υπάρχει μια ψυχολογική κατάσταση των ίδιων, ε, που μπορούμε να διανοηθούμε, πούμε. δηλαδή έχουν ζήσει κάτι το οποίο είναι... μπορεί να αφήσει τραύματα για πολλά πολλά χρόνια, αν για πάντα, στη ζωή τους. Ε, και μετά από αυτό, το ελληνικό κράτος... Ε, δεν έχει στηρίξει αυτούς τους ανθρώπους ε, ούτε ας πούμε υλικά όσο έπρεπε σε καμία περίπτωση, ούτε ψυχολογικά ούτε με διάφορου άλλους τρόπους και έχει αρνηθεί ακόμα και να δώσει άσυλο πούμε, σε πολλούς από αυτού, την ότι είναι μια τυπική πάλη διαδικασία ασύλου που π.χ. αν κάποιος είναι από το Πακιστάν, γενικά δεν δίκαιούται άσυλο σε και εξαιρετικές δεν περιπτώσεις. Εκεί, ναι. Ναι, ναι, ενώ μιλάμε τώρα για μια κατάσταση τέτοια. Ας πει και ο Γερός και μπορώ να συνεχίσω κάτι ακόμα. Ναι, να πω... Ε, εντάξει, η περίπτωση της, ε, της Πύλου ήταν, ε, όπως είπε και ο Γιάννης, ήταν αποτέλεσμα ε, της πολιτικής ε, μηδενική ανοχή που άλλαξε τις διαδρομές, που άλλαξε τα μέσα. Ε, ήταν, ε, η βήθησή του ήταν όμως ακριβώς αποτέλεσμα των μέσων που ήδη χρησιμοποιούσε, το ελληνικό λιμενικό, και των τακτικών που ήταν ε, παγιωμένες. Ε, και των τακτικών που ε, ε, έβλεπαν, βέβαια, και οι Frontex και όλη η Ευρώπη και επειδή κανεί δεν θέλει τελικά τις μετανάστερες και τις μετανάστερες της, τις, χώρες, τις ε, αποδέχονταν. Ε, η Frontex ε, είχε όπως είπε ο Γιάννης ε, περισσότερο από ένα 24 ώρο είχε εντοπίσει μια, μια ή, ένα, ένα σκάφος μία αξιόπλο ε, το ελληνικό λιμενικό συνόδευε επί 13 ώρες αν δεν κάνω λάθος το, το σκάφος έστελνε ε, τεράστια τάγκερ να, να του ρίξουν νερό κλειδονιζόταν εικόνες που έχουμε εντάξει, ε, κανείς μπορεί πλέον ε, να τις έχουν γίνει καλές ε, η Forensic Architecture, που είναι μια ε, πολύ σημαντική ομάδα στην τεκμηρίωση, ε, στο site τη έχει μια, μια πάρα πολύ καλή τεκμηρίωση και ένα χρονολόγιο του πύλη. Μπορεί κανεί να τη δει, δεν χρειάζεται να, να τα πούμε εδώ. Αυτό που έγινε όμω ε, πολιτικά άλλαξε και ε, γύρισε ε, ε, λίγο το κλίμα με την έννοια ότι. Ε, αναγκάστηκα να, να απολογηθούν, να, να βρουν κάποιες δικαιολογήσεις και να αποποιηθούν την ευθύνη αυτού του εγκλήματος. Ε, και στη φάση αυτή βρισκόμαστε ακόμα. Το, ε, δεν έχει κλείσει και είναι μια δικαστική μάχη αυτή που δίνεται. Είναι ένα χρόνο και πόσοι μήνες, από τον Ιούνιο ε, του 2023 που έγινε η πύλος. Ε, Ακόμα ε, η διερεύνηση... Πρόκειται να δικαστεί στο ναυτοδικείο Πειραιά. Η προδικασία δεν έχει, δεν έχει τελειώσει. Στοιχεία όμως που έχουμε και επειδή δεν είναι και ένα κανονικό ποινικό δικαστήριο, αυτό είναι ένα δικαστήριο, δεν μας αφήνουμε τις καλύτερες προοπτικές. Οπότε, από αυτή την έννοια, για την υπόθεση της Πύλου, γιατί είναι μια συμβολική. Δίκη πρέπει να είμαστε ε, όλοι και όλες και όλα ε, σε επιφυλακή. Ε, και γιατί ε, όχι μόνο για την πύλο, ε, γιατί αφορά συνολικότερα. Και είναι όλα αυτά που βλέπαμε πιο πριν και βλέπουμε και μετά την πύλο. Που είναι ένα ναυάγιο έχει δύο νεκρούς. Ένα, ε, ε, μια interception που λέει ο Μητσοτάκης με το λιμενικό έχει ε, ένα νεκρό από σφαίρα. Ε, έχουν ε, τρεις Είναι Αν βάλουμε τους αριθμούς, η, η Πύλος ε, ε, ήταν το, ε, το μεγαλύτερο ναυάγιο στην, στην Ανατολική Μεσόγειο. Ε, όμως, ε, αν μετρήσουμε κάθε να ναυάγιο, κάθε μέρα ε, έχουμε μικρές πύλους. Και ε, με αυτήν την, ε, ε, αυτή την έννοια, το, το ναυάγιο της πύλου ε, νομίζω ότι πρέπει να είναι ε, ε, πολύ σημαντικό, ε, αλλά ε, όχι μόνο προπαγανδιστικά, όχι μόνο σαν αναφορά, γιατί... Ε, ε, δεν, δεν μπορούμε να κάνουμε πολιτική μόνο με, με σύμβολα. Πρέπει να δούμε τους πραγματικού ανθρώπους που ήταν στα, στα καράβια αυτά και πρέπει να δούμε τους πραγματικού ανθρώπους που έρχονται καθημερινά. Ε, και αν κάτι ε, μπορεί μέσα από τη δράση μας ε, να αλλάξει λίγο τα πράγματα, σημαίνει ε, να έχεις την άμεση αλληλεγγύη, να έχεις τη, τη σχέση, να μπορεί να βοηθήσει πρακτικά. Είναι τα ζητήματα που είπε και ο, ο Γιάννης ότι το ζήτημα των χαρτιών δεν έχει, ε, έχει επιλυθεί. Υπάρχουν ε, απορρίψεις των στο, ετοιμάτων ασύλου. Υπάρχει μια πίεση εκεί. Ε, ε, υπάρχει το ζήτημα των... Πολλοί είναι στα, στη Μαλακάσα από του ε, επιζώντες. Mm. Οι την στην αρχή πήγανε όλοι στην Καλαμάτα... Σε, να, σε, ένα ατυπο... κα... σε ένα γυμναστήριο που το χρησιμοποίησαν ω άτυπο camp έτσι δεν είναι. Υποκράτηση τέθηκαν υποκράτηση. Αυτό. Τέθηκαν με τη μία υποκράτηση, δηλαδή. Για <laughs> να ναι. δουν από του επιζώντε, αν κάποιο ήταν από του ε, διακινητέ, ναι. και κατηγορήσαν mm. και κάποιου. Δηλαδή, τι πρώτε μέρε στα μίντια ακούσαμε ιστορίε φαντασία ε, διάφορε. Και φαινόταν ε, για όποιον το κοίταζε λίγο πιο ανοιχτά το ζήτημα, φαινόταν ότι προφανώ. Κανένα δεν θέλει να αναλάβει την ευθύνη. Φάνηκε, όπως πατε πριν, και από το πώς προσεγγίσανε και τι προσπάθησαν να κάνουν, ότι okay, θα πάτε προς δω, θα πάτε προς εκεί να αναλάβουν οι Ιταλοί. Και μετά, τη συνέχεια, φαινόταν και από αυτό που λέγανε τον πρώτο καιρό, ότι δεν θέλανε να αναλάβουν καμία ευθύνη. Αυτοί μόνοι τους δεν θέλανε καμία βοήθεια. Μας στέλνουν από μακριά, απειλητικά, μας φωνάζανε, μας βρίζανε, λέγανε... Κάτι, δεν ξέρω αν το λέγανε αυτό οι λιμενικοί αλλά γενικά στα μίντια λέγανε ότι ε, μας φωνάζανε δεν θέλουν καμία βοήθεια θέλουν μόνοι τους αυτό. Ναι, και εγώ όπως είπε ο Γιώργος ε, είναι μια συμπίκνωση ας πούμε η πύλος του τι συνέβαινε και πριν και δυστυχώς και μετά ε, απλά σε μια, όχι απλά, εντάξει απλά σε μια πιο μαζική κλίμακα ε, στην οποία βέβαια είναι ταυτόχρονα είναι και πιο εύκολα να αντιληφθούμε, τι γίνεται, α πούμε, γενικά και συνολικά. Ε, δηλαδή αυτό που είπε τώρα, ότι αυτό που είπαμε τώρα ότι όλοι βρεθήκαν κανένα κατευθύνουν κράτη στην Καλαμάτα, δηλαδή είχαν περάσει αυτό το σοκ εκείνη τη στιγμή. Και το πρώτο πράγμα που έκανε το κράτο είναι να του θέσει υποκράτηση πρώτον δεύτερον να του πάρει όλα τα κινητά, τα οποία ακόμα μέχρι πρόσφατα, α πούμε, μετά από τόσο καιρό, είχε πει νομίζω για ανακρίτρια στην αρχή είχαν πει ότι. Ε, είχε πει ότι τα, τα κινητά πρέπει να έχουν βραχή, άρα δεν μπορεί να είναι τεκμήριο για τίποτα. Ενώ οι άνθρωποι λέγανε ότι μήπως έχουμε βγάλει βίντεο, ας πούμε, που θέλουμε να τα δείξουμε και δεν μπορούσαν να πάρουν ούτε οι τα κινητά στα χέρια τους, ούτε καν κάποια, ας πούμε, ειδικηγόρη τους ή κάτι. Ε, δηλαδή, η πρώτη, αντιμετώπιση <laughs> από το κράτος δείχνει ακριβώς το πώς θέλανε να αποποιηθούν όλε τις ευθύνες και να τους ρίξουν Άξινε, Τα κινητά άλλο. εμφανίστηκαν μετά από, από μήνες σε μια σακούλα, χωρίς καμία έκθεση κατάσχεση, χωρίς τίποτα, καμία διαδικασία. Αλλά αυτά είναι υπόθεση συγκάλυψης. Ε, εντάξει, είναι... Ε, Αντίστοι την είδαμε και στη και Τατέμπη. Mm -hmm. ε, την βλέπουμε ε, σε μια σειρά από περιπτώσει. το πώ υπάρχει αυτή η, αυτό το, αυτή, η πλήρης ε, ε, συνάρθρωση αστυνομίας και, ε, και δικαιοσύνης που ε, δη, δημιουργεί συνθήκε ε, ασυνδοσίας, πλήρης ασυνδοσίας των, ε, των μηχανισμών του κράτους και ειδικά τώρα σε, σε ανθρώπους που, που είναι ε, ε, ξένοι χωρίς χαρτιά και, και μη λευκοί ε, μπορείτε να καταλάβετε ότι άμα εκεί απομονωθείς και δεν έχεις ε, κάποια στήριξη, κάποια, κάποια δίκτυα, άμα δεν, η αλληλεγγύη δεν, μπορεί, δεν μπορείς να σε φτάσει και η κατάσταση της αλληλεγγύης αυτή τη στιγμή δεν φτάνει πάρα πολύ κόσμο, ε, το τι μπορεί να γίνει. Και αυτό συμβαίνει συχνά. Οι πατριπίνοι ε, πάντα ψάχνουν να βρουνε τον κακό διακινητή. Στην περίπτωση της σπήλου ε, φταίνε μόνο οι διακινητές. Ε, και πάνω σε αυτή τη γραμμή... Ε, Βεβαίω θα πάνε ε, στη, στη συνέχεια και στο ναυτοδικείο και αν θα πάει σε ευρωπαϊκά δικαστήρια κλπ. Και, ναι, και να πούμε, μιας και αναφέρθηκε για τους ε, νέα που κατηγορήθηκαν ως διακίνητές στην πύλο, ε, εντάξει, θα πούμε και συνέχεια για όλο αυτό με τις κατηγορίες σε ευρύτερα, όχι μόνο για την πύλο, ε, αλλά πρακτικά αυτό που γίνεται είναι ότι σε κάθε ναυάγιο και έτσι έγινε και στην πύλο. Είτε γίνει διάσωση, είτε είναι όντω ναυάγιο και υπάρχουν και νεκροί, είτε οτιδήποτε και να γίνει, πάντα το κράτο προσπαθεί να βρει κάποια ξυλεστήρια θύματα. Ε, Συνήθω τα υπόλοιπα ναυάγια θα είναι ένα, δύο, τρία τα πολλοί άτομα. Στην πύλο ήθελα να είναι ένα μεγαλύτερο αριθμό να ρίξουν σε περισσότερα άτομα τι ευθύνε. Και πρακτικά αυτό που έγινε με τη μία είναι ότι έχοντα του ανθρώπου σε κράτηση, όπω είπαμε, ξεκίνησαν μια ανάκριση που. Είναι δεδομένο, ας πούμε, αυτά που έχουμε ακούσει και από του επιζώντες και τα λοιπά, ότι ε, έπρεπε να καταλήξει σε κάποιους ε, υπεύθυνους, σε κάποιους δοκινητές. Υπήρχανε, δεν υπήρχανε. Σε αυτό, ε, μπορούμε να πούμε και πιο μετά, πιο αναλυτικά, αλλά αυτό που ισχύει γενικά είναι ότι ο περισσότερος κόσμος, ας πούμε, που, και αυτό πρέπει να έγινε και στην πύλο που, που έχει τις κατηγορίες, μιλάμε για ανθρώπους που οι ίδιοι, ας πούμε, συνήθως θέλουν να περάσουν τα σύνορα και να βρεθούν στην Ευρώπη. Ε, μπορεί να αναλάβουν όντω κάποιε φορέ κάποιο ρόλο ε, στη βάρκα. Μέσα από αυτό, α πούμε, να έχουν πάρει και από του πραγματικού διακινητέ ε, κάποια καλύτερη τιμή ενδεχομένω, ε, ώστε, ε, ώστε να έχουν αυτήν την έξτρα δαπμοδιότητα. Αλλά μιλάμε ότι και σε άλλο ένα, ένα βάγιο, όπως αυτό τη πύλου πρακτικά βρέθηκαν 9 πραγματικά εξαλαστήρια θύματα. Και αυτό που έγινε ότι στο δικαστήριο τη Καλαμάτας που αφορούσε την υπόθεση τον, ναι, τον, τον περασμένο Μάιο, αθώθηκαν και οι ε, Εντάξει, Η λογική ήταν ότι επειδή είναι μεν περιοχή διάσωσης ε, ε, τη ευθύνη του ελληνικού κράτου, αλλά δεν είναι ελληνικά είδωτα, ότι δεν μπορεί να. το, το δικαστήριο έκρινε την αναρμόδια ας πούμε, να συνεχίσει κάνουν πούμε, αυτή την υπόθεση. Και βέβαια μια, πούμε, ένα update σε αυτό είναι ότι οι άνθρωποι είχαν βρεθεί έντεκα μήνες ε, στις φυλακές. Ε, παρένθεση, ακόμα και μετά την αθώσή του βρέθηκαν για, για κάποιο μικρό διάστημα σε διοικητική κράτηση. Δηλαδή, μιλάμε για ε, δεν υπάρχει ούτε σε αυτή την περίπτωση μου στον στην πύλο κάποια μικρή ελαστικότητα, σε οτιδήποτε. Ε, αλλά Πρόσφατα οι δικηγόροι τους είχαν καταθέσει στα δικαστήρια αίτηση για τον των ε, Εννέα, ώστε, γιατί ήταν άδικη η κράτησή τους για 11 μήνες και προχτές το δικαστήριο τη Καλαμάτας έκρινε ότι δεν δικαιούται κάποια αποζημίες. Οπότε το όλο σκεπτικό πούμε, που θα μπορούσε να θεωρηθεί κάποια δικαίωση στην όλη υπόθεση πούμε, δικαστικά ω τώρα είναι ότι δεν κρίνει το ροκαστήριο αρμόδιο να τους κρίνει επειδή δεν είναι εκτός ελληνικών υδάτων. Όλα τα υπόλοιπα πρακτικά δεν έχει υπάρξει καμία ας πούμε, ελαστικότητα. έχει ελαστικότητα. Κάποια δικαίωση ναι, που να βασίζεται στην πραγματικότητα. Είναι τιμωρητική. Ναι, τιμωρητική ναι. Ναι. Ένα άλλο που θέλω να πω για αυτή τη δίκη των εννέα τη πύλου, ότι εμφανίστηκε ε, ως ο βασικός μάρτυρας ο, ο καπετάνιος ε, του λιμενικού σκάφους. Ενός λιμενικού δεν το είπαμε πριν, ένα, ένα σκάφος που είναι καταδιοκτικό. Ένα, ένα σκάφος ε, που ήρθε από την Κρήτη, ενώ υπήρχε ε, άλλο σκάφος κατάλληλο για, ε, για διάσωση στο γήθιο. Ε, ο, ο κυβερνήτης, λοιπόν, αυτή του σκάφου, αυτό ο Άρα. τιμημένος θαλασσόλικος, <laughs> πήγε εκεί πέρα, αυτός ο δολοφόνος, στο δικαστήριο και ουσιαστικά με την κατάθεσή του ε, αθώσε του σενιά Δηλαδή, ε, οι δικηγόροι των 9 ε, είχαν τον ισχυρισμό ότι ε, δεν υφίσταται το έγκλημα γιατί είναι διεθνή υδατα, και ήρθε το λιμενικό και το επιβεβαίωσε αυτό. Ε, και βλέπουμε ο τρόπος ας πούμε, από τη ευθύνη πώς δουλεύει. Αυτός είναι ο τρόπος που θα πάνε και στο επόμενο δικαστήριο, ότι δεν ήταν εδώ, διαφορώντας στήριο για τις ζώνες ε, ε, της ε, ε, διάσωσης, έρευνας και διάσωσης. Τέλο ε, πάντων πράγματα που ε, ε, είναι ενός, ενός κράτους ε, ε, αμήλικτου, αστυνομικού, αυταρχικού, μα, να τα πει... Ε, κανείς όλα αυτά το θέμα είναι ε, και εμεί τι κάνουμε και τι αντιστάσεις φτιάχνουμε αυτή είναι η λίγο πολύ η ε, κατάσταση που θα αντιμετωπίζουμε Εντάξει, το δίκτυο ε, υποστήριξης ε, στην πύλη όπως είπαμε είναι, είναι ευρύτερο είναι μεγάλο ε, και υπάρχει υπάρχει μια ομάδα νομικών είναι η, η Justice for Pilots. κανείς μπορεί να βρει και εκεί πολλά στοιχεία οι το... Ε, τα τρέχουν και τα στηρίζουν. Ε, σε επίπεδο όμω βάση, και εκεί είναι που χάνουμε πολύ, είναι που χρειάζεται να κάνουμε περισσότερα. Εντάξει, μέχρι τώρα έμαθα κι εγώ πράγματα τα οποία δεν τα ήξερα. Το ότι ξεκίνησε καταδικτικό από την Κρήτη. Ενώ δηλαδή uh -huh. φάνηκε ότι από την αρχή δεν θέλαν να έχουν καμία σχέση και να μην δώσουν καμία βοήθεια σε αυτούς τους ανθρώπους. Ε, φάνηκε από την πρώτη εντολή που πήρε που ξεκίνησε αυτός ο καπετάνιος. Να μην μπούμε για την έλλειψη ανοιχτών καμερών, ναι, αυτό είναι, θέλω να την έλλειψη μαύρου κουτιού, επίση στη δίκη αυτή των ενέα της πύλου, ε, ότι δεν είχε συντεταγμένε. Το λιμενικό που απαιτεί από κάθε σκάφο να, να, να έχει, δεν ξέρω πώς λέγει, το, μαύρο, το αντίστοιχο μαύρο κουτί. Mm. Ε, από κάθε σκάφο είναι απαραίτητο δεν έχει. Γιατί? γιατί είναι ένα πειρατικό σκάφο, ένα πειρατικό σκάφο που κάνει Είναι σαφές αυτό. Και είναι πληρωμένο και με ευρωπαϊκά χρήματα. γιατί αυτά τα νομικά, εντάξει, από όποιον και να είναι πληρωμένο, είναι ένα πειρατικό που λειτουργεί ε, εδώ και χρόνια με μια συστηματικότητα με, ένα, με, με συγκεκριμένους τρόπους ε, αυτά που ε, κάθε στρατό έχει ας πούμε, πώς εμπλέκεται ε, ε, δεν ξέρω δεν έχω πάει και στρατό και... <laughs> ναι και αυτό που είπε ο Γιώργος τώρα ότι αν ας πούμε, δει κάποιος και μια εικόνα από το ιστορικό του σκάφου του λιμενικού υπάρχουν πάρα πολλές κάμερες με οθόνες με, που βλέπουν τι βλέπουν οι κάμερε και μιλάμε τώρα ότι αυτό που βγαίνει προ τα έξω από το λιμενικό είναι ότι δεν λειτουργεί καμία κάμερα. Δηλαδή τώρα μιλάμε για πράγματα. Ενώ υπόθηκε και πριν για την πύλο και στην πύλο προφανώ. Ισχύει ε, με τα τέμπη. Και στα τέμπη, α πούμε, έχουμε δει και στην επικαιρότητα ακόμα πράγματα να βγαίνουν προ τη φόρα τη συγκάλυψη αυτή. Αλλά τώρα μιλάμε για πράγματα τα οποία είναι α πούμε, στην πύλο. Ε, δηλαδή δεν χρειάζεται να υποθεί κάτι. Να είναι πουμε αλληλεγγύος με τους μετανάστες ή να νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο η προσπάθεια της ε, Εγώ δεν έχω κα... κάποια ερώτηση και τα περισσότερα κομμάτια ε, μου τα είπατε πάνω στη ροή σας ο... στην ανταλλαγή ο ένας με τον άλλον τα περισσότερα κομμάτια τα είπατε. Δηλαδή έχουμε πει και αυτό που ήθελα ε, ίσως Καταλήξουμε σε αυτό, αλλά μου απαντήσατε γιατί αυτό είναι μία κρατική δολοφονία. Ε, μου απαντήσατε αν συμβαίνουν συχνά τέτοια ναυάγια. Δηλαδή θυμάμαι πριν, ξέραμε τη Λαβεντούζα, αν θυμάμαι καλά, ναι. στην Ιταλία. Ποιοι γίνανε... Τον 13 ε... μάλλον. Mm -hmm. Ναι, ναι, πριν από 10 mm -hmm. χρόνια mm -hmm. από την Πύλο. Ε, αλλά έτσι όπως μου είπατε, πολύ... Απλά πριν ότι άμα θρήσεις κάθε μέρα με ένα, δύο, τρει νεκρούς και ειδικά τον προηγούμενο καιρό, συνολικά είχαμε αρκετ, έχουμε αρκετές πύλους. Δηλαδή, αυτά που λέγανε ότι η ασφάλεια του κάθε Ευρωπαίου βρίσκεται όντως στον πάντο του Αιγαίου, είναι γεγονός και υπάρχει... Ε, τι να πω... Υπάρχει να, τα νερά είναι κρύα. Και μαύρα και σκοτεινά. Και όπως είπατε τέτοια ζητήματα και τους επιζήσαντες ε, τους διαχειρίζονται εκδικτικά και παραδειγματικά ώστε όχι μόνο για τους επιζήσαντες αλλά για τον κόσμο που θέλει να είναι μαζί τους ε, να δείξει ότι σε αυτούς θα είμαστε κάθετοι. Δεν θέλουμε. Θέλουμε να είναι αποκομμένοι. Θέλουμε να μην έχουν να πούνε κάτι για εμάς γιατί εμεί λειτουργούμε μια χαρά. Ε, μου είπατε πολύ ωραία πράγματα για το νεύρο που δεν είχαν ακουστεί καιρό. Είπαμε και για κυνηγού κεφαλιών που υπήρχαν στο νεύρο από μόνοι τους. Τύποι οι οποίοι μέχρι και πέρυσι βγάζανε βίντεο με ανθρώπους και κατηγορούσανε μετανάσεις ότι βάζανε φωτιές. Mm. Μια φωτιά που έκυγε μία-δύο εβδομάδες, δεν ξέρω mm. και εγώ τι. Ε, βέβαια, τα λέμε και αυτά ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι έχουν αθωωθεί. Μετανάστες, γιατί ήταν φεδρά τα κατηγορητήρια. Και τα αθώθηκαν, αλλά ξέρετε πόσο δύσκολο ήταν να βρεθούν δικηγόροι να του πάρουν. Mm. Δηλαδή, επειδή φτιάχνονται καταστάσει σε τοπικό επίπεδο ε, όπου όλη αυτή η καμπάνια ενάντια στου μετανάστε, ο εσωτερικό εχθρό, η ε, βριδική απειλή κλπ. Ε, νομίζω ότι είναι αυτονόητο, δεν είναι αυτονόητο ότι θα βρει δικηγόρο. Ένας μετανάστης ο οποίος υφίσταται ένα πογκρόμ τύπου Αλαμπάμα δίπλα μας. Και πρέπει να γίνει αγώνας γιατί ήταν, δεν ήταν καθόλου δεδομένο ότι θα θεωθούν. Αυτό θέλω να πω. Πολύ εύκολα θα γιατί μπορούσε να έχει βγήκε... αντιγορηθεί για όλα. Ναι. Βγήκε την, την ίδια μέρα... Ε, ανώτατη κυβερνητική, ο ίδιο η... ο Μητσοτάκη, ο αρχηγό τη βγήκε πριν, ενώ καίγαν οι φλόγε και έκανε δύο εβδομάδε και, και είπε, ήταν πάνω στην... στη γραμμή που έρχονται μετανάστε. Μετανάστε μετανάστες Και το. να πιάσουμε και την κουλτούρα, ας πούμε, τη... τη συνολική, είναι η άλλη η... η... η... η... στην ΕΡΤ, παρουσιάστρια, που λέει: Ευτυχώ δεν είχαμε και απώλειε. Mm. Και... και είχαμε. Πόσου είχαμε, <Κι νιά δυναμη> 9, 9. άτομα. Δεν ήταν ανθρώπινε απώλειε όχι, ναι, δεν είσαι λευκός, ε, mm. εδώ σας τα μέρη δεν είναι απόλυτα, ναι, όχι, εγώ πριν κλείσουμε έτσι, το κομμάτι που φαντάζομαι σιγά σιγά θα, θα το, το κλείσουμε. κλείσουμε σιγά σιγά, ίσως για τέλος ε, θα ήθελα κάπως να δώσουμε πάλι να σανδρέζουμε κάπως γενικά τι έχει να πει αν και τα έχετε, τα έχετε πολύ καλά και δεν θέλω να πέσουμε πάλι να αναμασίσουμε όπως έχετε πει Τι έχει να μας πει σας συμβάνει πύλος Στον καθένα Στον κάθε άνθρωπο που βρίσκεται εδώ Σε αυτόν που δεν αγωνίζει Αυτόν που θέλει να αγωνιστεί για αυτούς ε... Ναι. Ε, Εγώ καταρχά. Αυτό που σκεφτόμουν ότι όσος κόσμος ας πούμε, έχει βρεθεί κοντά είτε σε προσπάθειες διάσωσης στα σύνορα είτε μπορεί να ζει πούμε, σε νησιά ή στον Εύρο και μιλάω τώρα για πιο αλληλέγγιο κόσμο ε, καλός ή κακώς ή παρακολουθείτες πάντων έστω παρακολουθούσα από πριν τι γινόταν καλός ή κακώς ε, ε, βλέπαμε πούμε, ότι κάποια στιγμή μπορεί να γίνει τέτοιες, τέτοιες κλίμακες ας πούμε... Θανατηφόρο Ναβάγιο και δυστυχώς ας πούμε έγινε και ήταν ότι και να μπορέσουμε να, το, να πεις ότι ερχότανε κάποια στιγμή και παραμένει ας πούμε να διανοήσει τι έγινε εκείνη τη μέρα. Αυτό το μόνο που σκέφτομαι είναι ότι πάλι βάζοντας λίγο σε μια σύγκριση ας πούμε με τα τέμπη που εντάξει τώρα δεν είναι θέμα σύγκρισης προφανώς Μιλάμε για δύο κρατικέ. Ε, κρατικές. Ε, και σχέδικος αυτό θέλω να πω είναι λίγο ότι... Στα, για τα τέμπη ε, υπάρχει λίγο περισσότερο πούμε, μια προσπάθεια... στην κοινωνία πούμε, και λίγο ευρύτερα ενδεχομένω ε, να μπαίνει πούμε, το κράτος συνέχεια από μια χειμωνοπίεση... από μια ανάγκη πούμε, να απαντήσει σε κάποια πράγματα... Ε, η φωνή ας πούμε, των ε, οικογενειών ε, βγαίνει πιο πολύ προς τα έξω και τα λοιπά στην πύλο δυστυχώς δεν συμβαίνει αυτό ε, δεν λέμε ότι εμείς σαν συνέληψη το έχουμε καταφέρει αυτό ή κάτι τέτοιο είναι κάτι δύσκολο αλλά προσπαθούμε βρίσκεται η κατεύθυνση ε, και πιστεύω ότι έχει πολύ σημασία και αυτό το είπε και ο Γιώργος λέγα, λέω πριν να βγουν αυτές οι φωνές προς τα έξω και πάλι σε μια σύγκριση Προφανώς και το κράτο ας πούμε, και η κυβέρνηση τη της Νουδού και τα λοιπά, δεν... είναι ξεκάθαρης ευθύνης που έχει στα τέμπη και τα λοιπά, αλλά προ τα έξω, πούμε, έχει προσπαθήσει να δείξει ότι α, τώρα θα υπάρχει ασφάλεια στα τρένα και τα λοιπά. Με την πύλα αυτό που σκεφτόμουν είναι ότι ακόμα, ας πούμε, και στο λόγο, δηλαδή όχι τώρα στην πράξη να πει ότι... αλλά ακόμα και στο λόγο, ας πούμε, δεν θα κάτσει να πει ότι έγινε αυτό, ήταν ένα τύχημα και δεν θα ξαναγίνει, δηλαδή είναι το οποίο αφήνει και παρακαταθήκη στο ότι είναι στο χέρι μας να παλέψουμε ώστε να μην ξαναγίνει κάτι τέτοιο. Δεν είναι καθόλου δεδομένο. Ναι. Ναι, και εγώ... Ε, εντάξει, ένα πράγμα που, που σκέφτηκα για να, το, για να το πλαισιώσουμε λίγο σε πιο, σε, σε πιο μακρό επίπεδο. Ε, ε, θυμάμαι που ήμουν μικρός, είμαι και λίγο πιο μεγάλος, ίσως το... Το 1990 είχε βουλιάξει το Ιταλικό Λιμενικό ένα σκάφος με Αλβανού. Με, ε, με είναι ε, Δηλαδή σκέφτομαι αυτό, πώς μπορούμε να κάνουμε τη γενίκευση. Είπαμε και πριν, η γη της κολλασμένη. Είναι κάποια, άμα θέσαι να το σχετίσουμε έτσι, σίγουρα είναι κάποια ζητημάτα αρχικά εγώ πως το βλέπω ε, ψάχνουμε συνεχώς να βρούμε κάποιους μικρούς κατεργαραίους διακινητές που για λίγα λεφτά ε, μπορεύουν ζωές, ψυχές για να περάσουν στο American, στο American Dream σε ένα καλύτερο κόσμο, αλλά ο μεγάλος διακινητής είναι το σύστημα ο καπιταλισμός και οι σχέσεις που, έχουν, που έχει διαρρήξει σε κάθε κράτος σε ένα τεράστιο γεωπολιτικό παιχνίδι mm. εξουσίας υπάρχουν άνθρωποι που μετακινούνται για μια καλύτερη ζωή το οποίο θα μπορούσαν να είμαστε κι εμεί γιατί mm. η τυχαία γενετική βιολογική πιθανότητα που γεννήθηκαμε εδώ mm. δεν είναι τόσο έτσι υπάρχουν άνθρωποι αντίστοιχα ένα άλλο ε, κομμάτι δικό μα που γεννήθηκε από αλλού και προφανώ θα κοιτάξει έτσι όπως και σε αυτές τις περιοχές εδώ, Τη Ελλάδα και της Αττικής, ο κόσμος πριν από 100 χρόνια έφευγε για παντού, χωρίς χαρτιά, έτσι. Και όταν γύρισαν πίσω αυτοί με λεφτά ε, από τα αμερικά ξαφνικά τους, τους αγκάλιας και η Εκκλησία, όπως τότε τους θεωρούσε τα κακά παιδιά και τους μαφιόζους, έτσι βλέπουμε ένα κόσμος ο οποίος είναι μπλεγμένος μέσα στα παιχνίδια τα γεωπολιτικά και του, ο μεγάλο ο, ο, ο είναι ο καπιταλισμός, ο οποίος ε, για πολλούς λόγους έτσι ε, Έχει ως ασπίδα Κόσμο και όχι μόνο σπίδα. Ε, θυσιάζει κόσμο ε, Μετακινεί πληθυσμούς ε, Γιατί έχει Πάρει το πλούτο του κόσμου Έχει πάρει τον πλούτο λόγκρον κρατών Και θα μπορούσαμε να κάνουμε Μεγάλη κουβέντα mm -hmm. Γιατί μέσα υπάρχει αυτή τη στιγμή Μεγάλη δύναμη Οι, οι Ηνωμένες Αμερικής Οι οποίες όπου έχουν περάσει Και όπου έχουν αγγίξει τα αποτελέσματα είναι τρομερά. Ε, πάντως, εγώ έτσι βλέπω μεγάλοι διακινητές και τότε είχαμε μια αλλαγή στη σελίδα 90 με 91 που άρχισαν σιγά σιγά να, να ανοίγουν σύνορα, να αλλάζει όλο το... να πέφτει το παραπέτασμα, πώς το λέγανε, ξέρεις. Ε, και υπήρχε ο κόσμος όποιος τελικά μπορούσε να πάει ένα, ένα, καλύτερο, ένα μέλλον για αυτόν, για τα παιδιάς, μια, μια ζωή με καλή και τότε, και οι Αλβανοί τότε ήταν άνθρωποι Β' κατηγορίας. Όπως ήταν mm. και άνθρωποι που πνιγήκαν στην πύλο και αυτοί που επιζήσανε. Mm. Κι, και ούτε Β' κατηγορίας. Κάπω έτσι το βλέπω εγώ έτσι απ' έξω αυτό το ζήτημα. Ναι, αυτά που μόλις είπες είναι ένα, ένα κεντρικό στοιχείο που μας κάνει να λέμε ότι η μετανάστευση δεν είναι ένα ζήτημα φιλανθρωπία, είναι, είναι το κοινωνικό ζήτημα. Είναι μέρος του κοινωνικού ζητήματος. Και εδώ είναι και που, ε, ε, χωρί να λέμε ότι είναι εύκολο, ε, αλλά από την άλλη δεν, είναι, ε, δεν μπορεί να μην ε, λαμβάνεται υπόψη ε, από τους ανθρώπους που αγωνίζονται για την κοινωνική χειραφέτηση. Η μετανάστευση ε, είναι ε, μια κίνηση αλλάζει τον κόσμο σήμερα. Η μετανάστευση είναι κομμάτι της πολυεθνικής εργατικής τάξης της δύση. Η μετανάστευση είναι μια διαδικασία που έχει πολλά στάδια, που έχει πέρασμα πολλών συνόρων, όχι μόνο των φυσικών συνόρων. Ε, συνδέεται με τον με το, με το ρατσισμό, με, την, με τις κοινωνικές ιεραρχίε και την, την την αξία της δύναμη. δύναμης Τα μέσα στις χώρες έχει. και βλέπουμε ε, σε αυτή την περίοδο που μιλάμε, της πύλου της ε, προηγουμένως του 2020, ε, αμέσως ε, η Ελλάδα να έχει φτάσει στη μηδενική μετανάστευση. Φέτος να κάνει νομοποίηση ε, μεταναστών. Την ίδια στιγμή ε, την οποία βγαίνουν και λένε αυτό δεν είναι νομοποίηση ε, αλλά οι ανάγκη του καπιταλισμού σε εργατικά χέρια δεν γίνεται χωρίς μετανάστευση. Ε, και σήμερα ε, βρισκόμαστε σε αυτή τη θέση τώρα που η, ο ορατισμός γίνεται mainstream, η ακροδεξιά είναι παντού. Ο Τραμπ ξεκινάει μιλώντας για ε, δέκα εκατομμύρια, απελλάσεις. Ε, πολλά από αυτά, θέλω να πω, είναι το φαντασιακό της άκρας δεξιάς. Δεν μπορούν ε, πρακτικά να γίνουν. Ωστόσο, ε, ανοίγουν το δρόμο σε, ε, ε, σε καταστάσεις, σε πογκρόμ, ε, στην εξαίρεση των, δικαι των δικαιωμάτων και στον κοινωνικό κατιβαλισμό που επηρεάζει τους πάντες. Ε, εμείς βέβαια σαν... Συνέλευση των post δεν κάνουμε τέτοιου ε, παρέμβαση σε όλα αυτά τα ζητήματα. Αλλά θέλουμε να έχουμε αυτή τη σύνδεση, ότι το σύνορο ε, ε, και τι συμβαίνει εκεί, δεν είναι ασύνδετο με αυτό που συμβαίνει στην κοινωνία ε, σήμερα, ε, στο πώς οργανώνονται οι κοινωνίες και με ποιο τρόπο επιβάλλεται ε, η κυριαρχία εντός τους, η κυριαρχία του κεφαλαίου, η κυριαρχία του κράτους. Ε, και σε, ένα, και σε ένα δεύτερο επίπεδο, ε, η διαχείριση της μετανάστευσης όπως είπα, ποτέ δεν είναι μηδενική. Αυτά είναι συνθήματα. Ε, τα σύνορα είναι ε, φίλτρα τα οποία ε, κρατάνε ανεπιστήμη τους, ε, ε, χαμηλώνουν, σταματάνε, περιορίζουν τις ροές, άλλοτε ε, περνάνε, αλλά είναι η μετανάστευνη διαδικασία που, που υπάρχει. Ε, απέναντί της στείνεται ένα, ένα σύστημα μιλιταριστικό, το οποίο την καταστέλει δημιουργώντας φοβερό πόνο και αθλειότητα και ένα σύστημα το οποίο μετά περνάει και στους γηγενείς. Γι' αυτό θέλω να γυρίσω ότι το να μην μιλάς για τη μετανάστευση σήμερα όπως επιλέγουν κομμάτια της, της αριστεράς του κινήματος γιατί δεν είναι δημοφιλέ, γιατί χάνει ψήφου, δεν ξέρω, γιατί υπάρχει, δεν είναι το κύριο αντίθεση ή ότι δεν ξέρω εγώ τι. Ε, ε, είναι ένα ε, λάθος επί είναι Σε κάνει να χάνεις ε, την, ε, την οπτική απέναντι στο τι είναι η καταπίεση και η, και η εξουσία και η εκμετάλλευση σήμερα. Ε, δεν έχω να συμπληρώσω κάτι. Νομίζω ότι στο πρώτο κομμάτι καλύψαμε αυτό που ήθελα. Το κομμάτι σπήλου και βάσει αυτού να κάνουμε και κάποια σχόλια παραπάνω. Ε, θα περάσουμε να ακούσουμε μερικά και να κάνουμε και το διάλειμμά μας. Θα επιστρέψουμε στο δεύτερο κομμάτι που θα μιλήσουμε για τη συνωριακή βία γενικά και πιο ειδικά. Θα πάμε να ακούσουμε μερ... ε, μουσική που έχουν επιλέξει εδώ ε, τα παιδιά. Τώρα... Ε... Δεν χρειάζεται. Τα βάζω και στην τύχη τα κομμάτια ή θέλεις κάποια άλλη λογοτεία, αυτό, αυτό που έχουμε πει, ίσω φυσικά. Αλλά αλλιώ, Δεν ξέρω αν τα έχει πάρει με τη σειρά. Δεν, δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Όχι, θα προσπαθήσω να είναι με τη σειρά. Λοιπόν, λίγο μουσική και επιστρέφουμε. Milankav kayayerde E milatearla yürüyoruz Mi bu karanın yolunu sodan da Todo ache quneşi yürüyoruz yaşıyor bir, rüyady, bu bir Ya me zergo chamara d'area l'arda vir, c'est ni n'est jamais, pivou carat la kyod sonda, toi j'ai cu néchiqueur yor, fabrique à Σαν κοιτό του πυρά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 Voor u naar voren, ja in de koeren, gaat de rallem zijn Λοιπόν, επιστρέφουμε. Ακούτε πάντα την εκπομπή Παρίας ε, στο Radio Reboot. Σήμερα μαζί μας ε, έχουμε δύο άτομα που συμμετέχουν στην ανοιχτή συνέλευση ενάντια στα pushbacks και τη συνοριακή βία. Το Γιάννη και το Γιώργο, Γιώργο Γιάννη. Ε, θα μπορούσατε να πείτε ότι είναι και ψευδόνυμα για να μην αποκαλύψετε <laughs> το πραγματικό σας όνομα, μιας και είναι διαδεδομένα αρκετά. Να πούμε ότι στο πρώτο κομμάτι είπαμε, κάναμε μια κουβέντα από ένα ειδικό γεγονός, την πύλος, ναυάγιος, κρατική δολοφονία και επεκταθήκαμε σιγά σιγά σε ένα σε γενικό κομμάτι, σε μια ροή ανθρώπων που θα μπορούσαμε να μιλάμε ώρες για τα... Όπω αναφέρατε στο τέλο για τα εργατικά χέρια που έρχονται, ότι η μετανάστευση είναι μια ροή, θα μπορούσαμε να πούμε πολλά πράγματα και πάνω στα πολιτισμικά τα τελευταία 3 με 4 χιλιάδε χρόνια από τους δρόμους του δρόμου του μεταξύ έω τώρα. Δηλαδή είναι πολύ μεγάλη κουβέντα. Εμεί είπαμε αυτά που θέλαμε για την πύλη και τα πράγματα που θέλαμε. Και τώρα θα ε, συνεχίσουμε να μιλήσουμε για τη συνοριακή βία ε, τη Ελλάδα ή και τη Ευρωπαϊκή Ένωση, μια και. Αυτοί οι δύο πάνε μαζί, από ό,τι έχω δει μέχρι τώρα. Ε, και όταν λέμε οριακή βία», τι λέμε ακριβώς, τι εννοούμε ακριβώς. Ε, Ναι, είναι η βία που υπάρχει στα σύνορα μεταξύ κρατών. Ε, προφανώς, ε, για να μπούμε σιχά, σιχά και στο θέμα, ε, δεν μιλάμε για κάτι το που υπάρχει προφανώς μόνο στην Ευρώπη ε, και δεν εμφανίζεται κάπου αλλού. Ε, υπάρχουν εκεί παραδείγματα, είπαμε. Σε άλλα σύνορα Υπάρχουν βεβαίως και παραδείγματα Και όχι απλά παραδείγματα Και πολύ βιαίες καταστάσεις Σε χώρες ας πούμε, Σε σύνορα χωρών π.χ. Ιράν, Αφγανιστάν Ή κάποια άλλα Το οποίο μπορεί να μαθαίνουμε και λιγότερο τη συμβαίνει Αλλά θέλω να πω Είναι ένα φαινόμενο Το οποίο δεν είναι ότι υπάρχει Μόνο στην Ευρώπη ε, Αλλά εμείς ε, σίγουρα το εξετάζουμε σαν μια πολιτική ας πούμε, που είναι βασική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και του ελληνικού κράτους και υπάρχει και μια λέντετη σχέση, πιστεύω. Δηλαδή υπάρχει και μια αυτονομία το πούμε έτσι, του ελληνικού κράτους σε αυτήν την πολιτική, υπάρχουν και οι κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα πούμε και συνέχεια πιο πολλά. Ε, αλλά ναι, είναι κάτι το οποίο... Υπάρχει και πέρα από την Ελλάδα, αλλά εμεί προφανώς σαν συνέλευση εστιάζουμε πιο πολύ στο κομμάτι των σύνορων γύρω από την Ελλάδα, κυρίως στα σύνορα της Ελλάδας με την Τουρκία όπου και συμβαίνουν υπέστοτερες κρατικές δηλεφωνίες, ναυάγια, απαγωγές, πουσμπαξ και όλα αυτά. Θα αναλύσουμε. Ε, υπάρχουν βέβαια και... Λόγοι να εξετάσει κανεί τι συμβαίνει και στα σύνορα, Ελλάδα Βουλγαρία, ελλαδας Ελλάδας-Βουλγαρίας. Ε, τι έχει συνέπεισει στο παρελθόνι ακόμα και σήμερα. Μπορεί στα σύνορα Ελλάδας-Αλβανίας, ε, στη θάλασσα, ας πούμε, προς τη Μάλτα και την Ιταλία, όπως ήταν και το ναυάγιο του Πύλου. Θέλω να πω ότι τα σύνορα δεν είναι μόνο το ελλαδα Τουρκία προφανώ ε, που συμβαίνουν τέτοια πράγματα, αλλά είναι σίγουρα ένα από τα βασικά. Λέγοντα τώρα και, τα, εντάξει, και το πιο είπαμε, κρίσιμο, που είναι τα ελληνοτουρκικά σύνορα, υπάρχουν σαν πιο άμεσα σύνορα. Υπάρχουν δύο βασικές, ε, ε, βασικά σημεία, το πούμε έτσι. Ε, το ένα είναι ο Εύρος. Είπαμε κάποια πράγματα πριν. Ε, να προσθέσουμε και λίγα ακόμα. Ο ευρώς μιλάμε τώρα για μια πλήρως ε, στρατιωτικοποιημένη ζώνη. Ακόμα και πριν, ας πούμε, ξεκινήσει να χτίζεται το, το, το τείχος, ε, που εντάξει έχουν περάσει χρόνια πλέον από το που ξεκίνησε και επεκτείνεται και στη συνέχεια, ε, ακόμα και πριν ήταν μια περιοχή που ο στρατός μου είχε πάντα ε, τον πρώτο λόγο, που πούμε, στην περιοχή. Ε, ήταν μια περιοχή που συνέβαιναν, ας πούμε, καταστάσεις τέτοιες βίες... Ε, και πιο παλιά και μπορεί να μην φτάνουν τόσο εύκολα. Είχε ναρκοπαίδια. Ναι, είχε που ναρκοπαίδια. Πέφτανε, που είχανε, μέχρι τις 90 και ναρκοπαίδια. Ναι, ναι, ναι. Ε, και σήμερα, τέλο δηλαδή, πάντων, παρά ότι γενικά μπορούμε να πούμε ότι είμαστε σε μια, περιοχή, σε μια εποχή ας πούμε, που η πληροφόρηση, η ψηφιοποίηση και τα λοιπά μπορεί να έρχεται πιο εύκολα η πληροφορία, ο Εύρος παραμένει μια περιοχή που ακόμα και αυτό δεν είναι κάτι δεδομένο. Ε, σίγουρα υπάρχουν προσπάθειες ε, επικοινωνίας με κόσμο που προσπαθεί να περάσει τα σύνορα από ομάδε ομάδες, δικηγόρους, οτιδήποτε τέτοιο. Ε, υπάρχουν προσπάθειες καταγραφής εκ των υστέρων των ε, περιπτώσεων πούμε, και επαναπροωθήσεων και βίαιων καταστάσεων ε, όπως κάνει για παράδειγμα το Border Violence Monitoring Network. Ε, Παρ' όλα αυτά είναι μια περιοχή που εξακολουθούμε να, μην, να μάλλον να χάνουμε ίσως και σημαντικό μέρος όσων γίνεται. Ό, όχι μόνο εμείς. Στη συνέλευση γενικά η πληροφορία βγαίνει πιο δύσκολα. Ε, υπάρχει βέβαια το τείχος ε, που επεκτείνεται συνέχεια. Πρακτικά νομίζω σε οποιοδήποτε κομμάτι των συνόρων δεν υπάρχει ακριβώ, το ποτάμι του Εύρου υπάρχει ήδη κάποιο υπάρχει τείχος και έχει επεκταθεί και σε σημεία που υπάρχει μόνο το ποτάμι σαν φυσικός, είναι αλλά υπάρχει και τείχος. Ε, υπάρχουν πάρα πολλά τεχνολογικά είδη με κανόνια, με drones, με θερμικές κάμερες, ε, όλα αυτά, ε, που προφανώς εκεί πέρα εμπλέκεται και πάλι και η Ευρωπαϊκή Ένωση με τη χρηματοδοτήσεις, τη Frontex και όλα αυτά. Ε, σίγουρα, εντάξει θα πούμε και συνέχεια κάπως ότι δεν είναι... Ούτε τόσο upload θέμα, ούτε περιμένουμε ακριβώς ότι μέσω αυτών πούμε, το κράτο θέλει απλά να σταματήσει τελείω τη μετανάστευση και τελεία. Θα πούμε και συνέχεια γι' αυτό, στη πιο γενική συζήτηση ίσως. Αλλά μιλάμε για μια κατάσταση πολύ δύσκολη που εξακολουθούν να συμβαίνουν δολοφονίες, κόσμος να πνίγεται στο ποτάμι όταν ανεβαίνει στάθμη, άνθρωποι να χάνονται, άνθρωποι να προσπαθούν να περάσουν κατευθείαν ή μετά στα βουλγαρικά σύνορα, μια άλλη δύσκολη κατάσταση ε, και εκεί με τους βουλγαρικούς συνοριοφύλακε. Ε, μιλάμε για καταστάσεις ε, πολύ δύσκολες. Αυτό είναι το ένα σύνορο και το άλλο προφανώς είναι το Αιγαίο. Μιλάμε τώρα προφανώς για μια θαλάσσια περιοχή σύνοριακή, πολύ μεγάλη, από το βορρά μέχρι το νότο των δύο χωρών. Ε, θα μπορούσαμε να πούμε πάρα πολλά. Εκεί πέρα η αλήθεια είναι ότι παρότι η διάσωση με την έννοια του να υπάρχουν διασωστικά που θα κάνουν ακριβώς αυτή τη δουλειά είναι απαγορευμένη τέλος πάντων πρακτικά από το κράτος με πάρα πολλέ προσπάθειες με πάρα πολλούς τέτοιες νομοθεσίες που έχει βγάλει κτλ. Και πάλι προφανώς αν υπάρξει κάποια βάρκα σε κίνδυνο κανονικά με βάση το... Ναυτικό δίκαιο, οποιοδήποτε βάρκα κοντά πρέπει να πάει να συνδράμει στη διάσωση. Αλλά γενικώ και εκεί, παρά δεν είναι κατάσταση σαν τον Εύρο, μιλάμε για μια ζώνη ας πούμε, θαλάσσια, όπου το λιμενικό έχει ας πούμε, σε μεγάλο βαθμό τον έλεγχο. Ας πούμε, το τι γίνεται, τι περνάει, τι δεν περνάει, πόσε παραπροθήσεις κάνει, πόσε μπορεί να κοβόνται και από το τουρκικό λιμενικό πιο πριν ενδεχομένως. Ε, τέλος πάντων, μην κταθούμε τώρα πάρα πολύ. Ε, εκεί πέρα βέβαια υπάρχει μια καλύτερη καταγραφή του τι γίνεται. Ε, βασικό κομμάτι αυτής πιστεύω ότι είναι το Aegean Boat Report ε, που βγάζει πολλές τέτοιες και επιμέρου ανακοινώσει μεταναστών που βρίσκονται σε κίνδυνο ή έχουν περάσει τα ελληνικά σύνορα και βγάζεται κάποιες στατιστικές. Υπάρχει το alarm phone που είναι λειτουργίας μας σε μια γραμμή βοήθειας που πάλι προσπαθεί να πιέσει ας πούμε, το ελληνικό κράτος στην Ευρώπη κτλ να, να πάει για διάσωση τέλος πάντων σε περιπτώσεις που υπάρχει ανάγκη. Υπάρχουν ακόμα και ομάδες ίδιων μεταναστών που μπορεί να έχουν βρεθεί στην Ευρώπη και να προσπαθούν να βοηθήσουν ας πούμε ε, άλλους ανθρώπους από τη χώρα τους και ευρύτερα ένα τέτοιο παράδειγμα είναι το Consolidated Rescue Group ε, που έχει και αυτό τα δικά του μέσα social media και τα λοιπά όλα αυτά που λέω έχουν τρόπους να τα βρει κάποιος ε, με το όνομά τους ε, και έχουν και μια δημόσια ας πούμε έτσι τοποθέτηση ε, Οπότε, ναι, για το Αιγαίο υπάρχουν περισσότερα στοιχεία. Η κατάσταση, και να τελειώνω το κλείνω εδώ λίγο για να πει και ο Κιώργος. η κατάσταση και μετά, ας πω, το ναυάγιο τη Σπίλου, μπορούμε, γιατί σίγουρα δεν είναι ότι πριν το ναυάγιο του Σπίλου υπήρχε μια κατάσταση καλύτερη με κάποιο τρόπο. Τα είπαμε και πριν, είναι κάτι το οποίο με διάφορα ναυάγια που γινόντουσαν... Κάθετόσο, μιλάμε ότι θα μπορούσε να σε αριθμό πούμε, και σε έκταση να μπορούσε να φτάσουμε σε μια άλλη πύλο, ε, αθρηστικά. Ε, να πούμε ότι και μετά την πύλο μπορεί στην αρχή ας πούμε, να προσπάθησε το, η, η κυβέρνηση ας πούμε, να βγάλει προς τα έξω ότι κάνει κάποιες διασώσεις. Ε, μπορεί όντω για μια περίοδο να, να, ήρθε, να κατάφερε να φτάσει στα ελληνικά εδάφη λίγο προς τον κόσμος. Βέβαια, απόκριπτα από τελείω το γεγονό ότι και τα pushbox, ας πούμε, συνεχίζονταν και μετά από ένα διάστημα ειδικά αυξήθηκαν ακόμα, ακόμα περισσότερο από ό,τι πριν. Ενδεικτικά, στο GM Boat Report, βάζοντας κάποιο το τι έχει συμβεί μετά την πύλη, πούμε, που έχει διαφορετικά, ε, τώρα αυτά μιλάμε για τα καταγεγραμμένα στο Αιγαίο, που μπορεί να είναι και περισσότερα. Υπάρχουν καταγεγραμμένες 1072 μετά την πύλη, 1072 περιπτώσεις βαρκών που... Υπέστησαν pushback, που σε αριθμό ατόμων είναι στι 31.200 σε 1,5 χρόνο και ούτε από τότε. Και το ακόμα χειρότερο είναι ότι, όταν λέμε pushback, είπαμε και πριν ας πούμε, τι σημαίνει αυτή η λέξη, είναι, μιλάμε για πραγματικά βία. Ας πούμε. Μιλάμε ότι προκαλείται συχνά άμεσα ας πούμε, δολοφονία. Η ε, πνιγμό ατόμων. Ε, έχουν υπάρξει περιστατικά που στην προσπάθεια, εντό εισαγωγικών, την το προσπάθεια του λιμενικού να μεταφέρει τον κόσμο εκτό ελληνικών υδάτων, ε, έχει πνιγεί ο κόσμο. Έχουν υπάρξει περιστατικά πυροβολισμών από ελληνικά σκάφη του λιμενικού, ε, που πρόσφατα κιόλα και στην ΚΟΑ, υπήρχε νεκρό. Από μια τέτοια περίπτωση, πάντα ας πούμε, βγάζουν προ τα έξω από το λιμενικό ότι ήταν μια προσπάθεια εναντίον του αλλά μιλάμε τώρα για μετανάστες που οι μου βρίσκονται σε τέτοιο κίνδυνο, είναι, δηλαδή δεν είναι απλά περιπτώσεις ναυαγείων που ας πούμε, μπορεί να μιλάμε για αργή διάσωση ή και για άρνηση διάσωσης που και αυτά συμβαίνουν. Ε, Παρόνταξη υπάρχουν και διασώσεις προφανώς, έστω και καθυστερημένα πολλές φορές και γίνονται και διασώσεις. Αλλά μιλάμε ότι η εμπλοκή είναι άμεση σε βαθμό που... Προ που το ίδιο το λιμενικό προκαλεί ναυάγια και πνιγμούς και τελεφωνίες. Δεν είναι κάτι που προκολλείται από όλο. Ναι. Ε, Μόνο να προσθέσω και στις ε, σχέσεις μας, όπως είπε ο Γιάννη, ε, Είδαμε από τότε που λειτουργούμε στα συνέλευση μια αναβάθμιση και στα, και στα θαλάσσια και στα χερσαία σύνορα, στα χερσαία ανέφερε οι, τα χρήματα που έχουν πέσει και οι τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται ε, και, το, και το τείχος και ε, ε, αποτελούν μια τεχνική αναβάθμιση μεγάλη. Αντίστοιχα στην, ε, στη θάλασσα βλέπουμε ε, τα φοβερά σκάφη αυτά που είδαμε και στην περίπτωση της πύλου. Ε, μια αναβάθμιση στη, στους τρόπους που γίνονται τα pushback. Ε, το ένα που, που είδαμε ήταν η χρησιμοποίηση των life raft, των διασωστικών, τα, τα βαρελάκια που έχουμε στα φέρη στα που πηγαίνουμε ε, διακοπές. Αυτά τα βαρελάκια κρύβουν μια φουσκωτή σχεδία. Μέσα Αυτέ αυτές οι φουσκωτές σχεδίες ε, άρχισαν να χρησιμοποιούνται ε, από, το, από το λιμενικό συστηματικά. Ε, στην περίπτωση του του Εύρου. Οι πρώτες ε, μαρτυρίες που είχαμε ε, ήταν ε, από ε, μετανάστες και μετανάστες που λέγανε ότι έχουν υποστεί πολλά για να καταφέρουν να φτάσουν στην Ελλάδα. Μπορεί να έχουν υπωστή πέντε, δέκα και να τα έχουν καταφέρει μετά να έχουν περάσει από τη διαδικασία των κέντρων υποδοχής, κράτησης γίνοντας και μας έλεγαν ότι τους έχουν ε, απελάσει, τους έχουν απελάσει εντό εισαγωγικά, τους έχουν επιστρέψει παράνομα ε, ε, άνθρωποι που δεν ήταν Έλληνες. Δηλαδή είδαμε ε, μια διαφορά ότι ενώ γινόντουσαν πάντα pushbacks, κατά περιότητα γινόντουσαν και πολλά pushbacks την προηγούμενη περίοδο, προσπαθούσαν να τα κρύψουν. Στη, στη σημερινή περίοδο όχι μόνο δεν προσπαθούν... Ε, να τα κρύψουν ε, χρησιμοποιούν τα life rafts που είναι, φαίνονται, ε, φαίνονται παντού. Στην περίπτωση του σε, δηλαδή υπάρχει πάρα πολύ υλικό όταν φτάνουν στην, στην Τουρκία υπάρχει πάρα πολύ υλικό που είναι μάλιστα και ελληνικών εταιριών κλπ. Στην περίπτωση του, του Εύρου υπήρχε αυτή η στατολόγηση άλλων μεταναστών και ερχόταν σαν άνθρωπος και έλεγε με χτυπήσανε. Με δίρανε, με κλέψανε άνθρωποι που μου έβλουσαν τη γλώσσα μου. Ήταν δική μου. Ε, οπότε είδαμε το ότι πέφτουν χρήματα και για να, για να χρησιμοποιείται μια παρασταριωτική δύναμη ώστε να μην πιάνονται ε, ε, άνθρωποι του, των ελληνικών ας πούμε, υπηρεσιών ε, στα πράσα, ώστε να μην φαίνονται... γιατί ε, το να πάρεις ε, το, τη βάρκα που χρησιμοποιείται για το pushback ε, και να περάσεις στην άλλη πλευρά του ποταμού μπορεί να, να υπάρξει σχέση με την ε, επαφή με, την Τουρκική, με τις τουρκικές αρχές και να έχουμε θέματα. Οπότε ε, χρησιμοποιείται αυτό. Βέβαια όλη η διαδικασία ε, γίνεται, που γίνεται στο ελληνικό έδαφος, γίνεται από μασκοφόρους. Ε, αυτό είναι κοινό και στι δύο περιπτώσεις. Από μασκοφόρους, οπλισμένους, πολύ βίους, που ληστεύουν, παίρνουν όλα τα όλα τα στοιχεία που μπορεί να αποδείξουν ότι βρεθήκαν στην Ελλάδα, ιδιαίτερα τα κινητά είναι εδώ για να θυμηθούμε και την, την πύλο, καταστρέφουν οτιδήποτε τέτοιο. Πολλές φορές η, η βία, το είπε και ο Γιάννης, είναι το ότι μιλάμα ε, υπάρχουν νεκροί και δεν είναι σπάνιο. Έτσι είναι. Δεν, δεν είναι, είμαστε κάποιοι που υπερβάλλουμε, μπας και ε, αγγίξουμε την ψυχή κάποιου. Ε, αντιθέτως, αυτό κανονικοποιείται. Και είμαστε σε μια κατάσταση τέτοια ε, σήμερα, όπου είναι και, τα, και, τα, και η χρηματοδότηση τεράστια ε, και οι, ε, δεν έχουν την ανάγκη τόσο να το κρύψουν. Αντίθετα, φαίνεται ότι υπάρχει ένα πολιτικό project από την ακροδεξιά να τα ε, κανονικοποιήσει, να τα νομοποιήσει τα, τα pushback. Στον Εύρο το 20 είδαμε ε, να έρετε το, το δικαίωμα στο άσυλο ε, από το Μητσοτάκι. Αυτό έχει γίνει και στην περίπτωση της Πολωνίας με τη Λευκορωσία ε, πρόσφατα και είναι ε, ένα μέτρο που κάνει το σύνορο ε, απολύτως ε, ένα μονοπόλιο της κρατικής βίας ε, από το οποίο δεν μπορεί κανείς να, να ξεφύγει. Αλλά Βρισκόμαστε σε μια τέτοια, ε, τέτοια κατάσταση... το οποίο παρασύρει και όλη τις, όλες τις διαδρομές... γιατί όταν μιλάμε για σύνορα... Ε, μιλάμε πάντα για, για διαδρομές... Και, και για δίκτυα και για logistics. Είναι, ναι. ε, επηρεάζει το βουλγαρικό σύνορο που είναι αντίστοιχο. Ε, και θυμάστε, το 20 και να δούμε και, και ένα άλλο πολιτικό, ας πούμε, σε σχέση με το πώς αυτή η κουβέντα περί συνόρων και απειλών ε, επηρεάζει. Ήταν, είχαμε την πρώτη εμφάνιση των ε, κυνηγών κεφαλών και στην περίπτωση το, της, ε, της μεγάλης καταστροφής της φωτιάς στη δαδιά είχαμε ε, επίσης ε, περιπτώσεις τέτοιες. Αυτές είναι ε, αναβιώσεις που είναι, φαίνεται, είναι, δεν είναι χσαυγήτικες, δεν είναι... Ε, τουλάχιστον με άμεσα είναι, όμως, μια αναβίωση ε, ας πούμε ταγμάτων εφόδου, κυνηγών κεφαλών, ξέρω, μι μιλίτσιες. Αυτά συμβαίνουν ε, και ε, συχνά ε, καλλιεργούνται, υιοθετούνται ε, ήρωες των συνόρων, δηλαδή για το 20 είναι ήρωες των συνόρων mm, οι θελωτές. No. Ε, ε, μετά, με τις φωτιές, ε, στην αρχή ήταν αυτό το παρατηρούμε ε, αμέτωχοι και ε, ε, σχολιάζουμε αυτούς που λυντσάρουνε. Ε, okay. Κανεί να μην μπει κάτι. και αυτό θυμίζει πράγματα και λυντσαρίσματα και εδώ, στα σύνορα τα εσωτερικά. Ε, να συμπληρώσω μόνο, δεν ήθελα να διακόψω, ότι αυτό που είπε τώρα ο Γιώργο και του πιο πριν για τη στρατολόγηση μεταναστών που οι ίδιοι πούμε, αναλαμβάνουν τη δρόμικη δουλειά των εσωγωγικών να κάνουν τα pushback στον Εύρο κυρίως, ε, από μαρτυρίες πάλι ας πούμε, ανθρώπων που έχουν καταφέρει να πάρουν στα σύνορα έχουν προσπαθήσει και δεν κατάφεραν, ε, προκύπτει ότι το κράτος, για να καταλάβουμε το πώς λειτουργεί σαν παρακράτος όλη αυτή τη διαδικασία. Το κράτος σε αυτούς τους ανθρώπους που στρατολογεί, τους ίδιους μετανάστες, είτε τους δίνει κάποια προσωρινή άδεια διαμονή στη χώρα, είτε και τους επιτρέπει με έμεσους τρόπους τέλο πάντων να κρατήσουν τα τιμαλφή ή όλα τα υπάρχοντα με των ανθρώπων που επαναπροθούν, γιατί και αυτό γίνεται. Στον, ειδικά στον Εύρο, όπως υπόθηκε, είναι πιο δύσκολη και η γνωστοποίηση, το τι γίνεται. Μιλάμε για καταστάσεις, και βασανιστήρια έχουν υπάρξει, ε, να τους αφήνουν τους ανθρώπους χωρίς καθόλου ρούχα, να τους κλέβουν τα πράγματα, είναι το πιο σύνηθος, κινητά, αντικείμενα και οτιδήποτε. Ε, είναι όλη αυτή η κατάσταση μαζί. Ε, και πάρα ήθελα να το πω, σαν παράδειγμα, το πώ λειτουργεί το κράτος και... όπως αντίστοιχα και τουλάχιστον για το Φλεβάρι και το Μάριο του 20, ας πούμε, σαν μια και ότι Τότε είχε χρησιμοποιηθεί και ο στρατός ευρύτερα, ε, δηλαδή και από μονάδες από αλλού είχαν πάει, οι πιο απλή φαντάρι και λοιπά, Και υπήρχαν οδηγίες ότι, εντάξει, γενικά ας πούμε, υπάρχει και ανθρώπινη ζωή κτλ. αλλά άμα χρειαστεί πούμε, μπορεί να υπάρξει κανονική χρήση πυρών και όλα αυτά. Δηλαδή, μιλάμε τώρα ότι δίνοντας οδηγίε. Είτε στρατιωτικά στου χαμηλότερου, είτε παραστρατιω, παραστρατιωτικά, ας πούμε, για ελεύθερο λευκό χαρτί, ας πούμε, στη χρήση βία, με όποιον τρόπο κρίνει ο καθένα. Οπότε καταλαβαίνουμε τώρα σε μια κατάσταση που δεν μπορεί να καταγραφεί κάτι, δεν υπάρχουν βίντεο, ή αν υπάρχουν, μπορούν να το διαγράψουν, ότι μπορεί να γίνει οτιδήποτε και έχει γίνει. Υπάρχει πάλι το forensic architecture που έκανε για τότε... Ναι, ναι, τότε για τότε... Ε, ε, ...για τους δύο θανάτους. Ε, Ο ε, ναι. Ωστόσο, ε, έχουμε ε, όλα στηρίζονται σε μαρτυρίες και ε, η, η γραμμή από την άλλη πλευρά είναι ότι πρόκειται για, ε, για εικασίες, για εχθρούς της Ελλάδας, της, ε, κάποιους ορκισμένους ανθέληνες και του καθεξής πράκτορες ε, ε, και εκεί ε, έχουμε την, τον τρόπο με τον οποίο επιβάλλει τη σιωπή μέσω ε, και της εξαγοράς αλλά και της ποινικοποίηση και ο φόβος της ποινικοποίηση είναι πολύ μεγάλο στα, στα σύνορα ειδικά στο νεύρο η κατάσταση ε, που έχει πάρα πολλά μπλόκα είναι, είναι Πολύ δύσκολο να βρεθεί άνθρωπος που να θέλει έστω και να, να συνδράμει με τα πολύ βασικά να δώσει ένα πιάτο φαΐ και ένα ποτήρι νερό. Ε, στα νησιά την προηγούμενη περίοδο ήταν, ε, είχε φτάσει σε τέτοια επίπεδα. Έχουμε ε, συλλήψει στα νησιά ε, την περίοδο πριν την πύλο, γιατί κάποιος έδωσε ε, νερό σε μια ομάδα. Είναι πολύ εύκολο. Εγώ χρησιμοποιείται. Εκεί εργαλειοποιείται η νομοθεσία περί smuggling, περί διακίνησης. Ε, και υπάρχουν διάφοροι τρόποι που, που οι μπάτσοι έχουν πιέσει αλληλέγγυες και αλληλέγγυες. Πολλές δεν έχουν βρει τα αφορά τη δημοσιότητες. Ε, και σε πολλές περιπτώσεις, ε, ιδιαίτερα ε, ε, κάποιων μη, μη αρεστών, ε, έχουν ασκηθεί διώξεις. Ε, για με, με τελείως κατηγορίες τα στοιχεία. όταν έχουμε ένα κράτος που κάνει ε, ε, ε, στάτορλογι, ε, μετανάστες και τους κάνει οργάνα ε, το pushbacks, ε, το είναι εύκολο να κάνει και πολλά, ε, και πολλά άλλα πράγματα Στην... Ε, ε, Υπάρχουν, εκκρεμούν, βγαίνουν κατηγορίε περί κατασκοπία, διακίνηση κλπ. Έχουν μπει σε φωτογράφο που φωτογράφησε το λιμάνι τη Σάμμοντ. Yeah. Ένα Νορβηγό φωτογράφο. Mm. Στην... Σε ταξιτζίδε έχουν μπει που μετέφεραν εντό νησιού <laughs> ε, μετανάστε, ναι. α πούμε, δεν μιλάμε τώρα, ναι. Και είναι εντάξει, υποθέσει που είναι και τοπικοί εισαγγελεί που είναι. Ε, Πόσο με τι στοιχεία μπορούν να βάζουν τέτοια κακουργήματα σε ανθρώπου και μετά προφανώ και θα, ε, θα αθοθούν Αλλά πότε και μετά από μια μακρά ε, περίοδο έχουν κατηγορήσει τον ε, βασικό τη, the Report και το Δημητρά, που είναι άνθρωποι που που είναι από τον χώρο των ΜΚΟ, αλλά ήταν, είχαν ένα τσαγανό και θα το ξέρουν και από παλιά από τα, από τα μακεδονικά, που είναι ένα εργατικητικό κράτος. Σε άλλες περιπτώσεις πιο, έχουμε, έχουμε την, την περίπτωση των προφυλακίσεων της Σαραμαντίνης και των ΣΟΝ, δεν θυμάμαι πώς τον λένε, αλλά έχουμε κάποιες περιπτώσει προφυλακίσεων, όμως τις περισσότερες ε, περιπτώσεις. Έχουμε κατηγορίες τέτοιες κακορυγματικές και τους αφήνουν απλώς να φύγουν. Είναι, είναι απλώς το εδώ είναι ο δικός μας χώρος. Σηκώθετε, φύγετε, γιατί θα βλέξετε. Καλώς θα μην Έχουμε τα μέσα, έχουμε τον τρόπο να σας, ε, να σας πιέσουμε. Αυτό είναι ένα πράγμα που δεν σπάει εύκολα και δεν σπάει ηρωικά, δεν μπορείς να πεις ε, έτσι. Σε αυτά τα χρόνια ε, είχαμε ε, αρχικά αυτά τις που δώσαμε πριν μα τη δίνανε ε, πρόσφυγες κάποιοι από τους οποίους σε κάποιες εκδηλώσει βγαίνανε με το πρόσωπό τους και καταγγέλανε. Ήταν όμως περιπτώσεις πιο πολιτικοποιημένων ε, ε, μεταναστών που ε, είχαν ένα υπόβαρθο και ένα δίκτυο κιόλας στήριξη. Ε, οι άνθρωποι φοβισμένοι, βρεγμένοι, μεμονωμένοι δεν μπορούν να να υπερασπιστούν τον εαυτό τους ε, και σε αυτά τα χρόνια είχαμε και μια δύο περιπτώσεις που ε, ε, άνθρωποι ξεπέρασαν το μέσο όρο ή τέλο πάντων σε αυτή την κατάσταση μια νομίζω για τον Εύρο εκεί είναι η μαύρη τρύπα που είπε ο Γιάννης ήταν ε, μια, μια νεαρή Ιρανή οποία ε, κατάφερε με το κινητό της και κάνοντας πολλές απόπειρες απόπειρε να να μπει στην Ελλάδα ζώντα και τα, και τα γεγονότα του Εύρου το 20, ε, ε, κατάφερε να καταγράψει και, ε, και τα ταξίδι και τα τη βία που υπέστη. Όταν την είδαν ότι είναι σκληρό καρύδι, τη χτυπήσανε πολύ, υπέστη και βασανιστήρια. Ε, τη λέγανε πα, παρβήν, παρβήν Αλφα, νομίζω είχε μείνει. Ναι, σαν, ναι. Παρβήν ε, Σιγουρά. Ναι. Ε, υπάρχει ένα υλικό πάλι στη, έχει βοηθήσει στη Forensic δεν ξέρω αν έχει βγει όλο το υλικό που έχει ε, που έχει βγάλει αλλά αυτό ήταν, για μένα ήταν ένα από τα πιο συγκλονιστικά ε, βίντεο και κατάφερε η Forensic να δει ποιοι είναι οι χώροι κράτησης και είναι αυτή η χώρη κράτηση που είναι νομίζω κάποιοι ήταν πρώην κρατητήριο σύνοριοφυλακή που πλέον δεν έχει ούτε καν την ελληνική σημαία η μπέλα απ' έξω, ήταν χώρο, α πούμε, αποθήκη για pushbacks. Κατάφερε να αναπαραστήσει και το χώρο μαζί τους και να βγάλει κάποιες να, να καταφέρει να κρύψει κινητό και να βγάλει σε μία ή δύο περιπτώσει από εκεί, να καλύψει την επίθεση στην ελληνική, στους, στους μετανάσκες και στις μετανάστριες τον Φεβρουάριο του 20, από την πλευρά των, από μέσα, από την πλευρά των μεταναστών. Ναι, και τέλος, να προσθέσω και ότι υπήρχε πέρσι το καλοκαίρι, βασικά λίγο πριν το, το νομιόγι τη πύλου Μάιος μπορεί να ήταν, που είχε βγει ένα το δοκουμέντω πάνω από πέντε λεπτά νομίζω του πώς είχε γίνει pushback από τη στεριά της Λέσβου κανονικά που είχε πάει ένα βανάκι να πάρει μετανάστες τους πήγε στη θάλασσα δηλαδή μέχρι την ακτή και εκεί τους μετέφερε αρχικά, χωρίς θέλωσή τους προφανώς αρχικά πούμε, σε μια μικρή βάρκα η οποία κατέληξε σε σκάβος του λιμενικού υπάρχει πλήρως καταγεγραμμένο αυτό και με αφορμή αυτό να πούμε ότι υπάρχει και ένα ντοκιμαντέρ που είχε βγει πριν λίγους μήνες, που είναι, εντάξει, μεγάλη ιστορία τώρα αυτό, που είναι η παραγωγή του BBC, τέλος πάντων, κάποιων δημοσιογράφων που είχαν που να κατάφεραν να το βγάλουν, το οποίο λέγεται Killing in the Med. Ε, υπάρχει, εντάξει, δεν ξέρω αν υπάρχει κανονικά, ή κάπως, <laughs> στο YouTube, τέλος πάντων, υπάρχει αυτή τη στιγμή. Υπάρχεται. Ε, και το, το κάναμε μια προβολή πριν λίγο καιρό. Ε, και εντάξει, το οποίο υπάρχουν και αυτό το ντοκουμέντο που λέμε, αναλύεται ακόμα πιο αναλυτικά και το πώ κατάφερε αυτό ο δημοσιογράφο να το βγάλει το βίντεο αυτό του Πούσπακ. Και ε, να τις στην να... Τουρκία μετά, δηλαδή να το ναι, ναι, κάνει και... όλο το Πούσπακ, δηλαδή, δηλαδή, δηλαδή, γιατί ποτέ δηλαδή. δεν υπήρχε αυτό όλη η συνέχεια. Ειδικά Πούσπακ που να είναι και από τη στεριά, γιατί συμβαίνει και αυτό προφανώ. <laughs> Συγγνώμη, το είπαμε, αλλά ότι στα νησιά μπορεί να φτάσει κάποιο στη στεριά. Να ζητήσει ότι θέλει να τη θειάσουν και να, να του πάρει το λιμάνι. Αρχικά η αστυνομία ή αυτό το σκοφόρο τέλο πάντων, να του πάνε σε σκάφο και να του πάνε μέχρι στην ναι. Τουρκία. Ναι, ναι. Ε, και υπάρχουν τώρα, ας πούμε, και άλλα ντοκουμέντε σε αυτό το ντοκιμαντέρ που είναι αρκετά μεγάλο, είναι μια μισή ώρα. Υπάρχουν κάποια εκεί με τον φασίστα των Παλθάκων να λέει να παραδέχεται κάπω πρακτικά ότι ε, είναι μια. Τώρα μην τα πούμε σε λεπτομέρεια, <laughs> <laughs> να το και όσοι θέλουν αλλά έμεσα, ας πούμε, χωρίς, χωρίς να το καταλάβει κάπως off-camera, παραδέχεται πρακτικά ότι το pushback αυτό που του δείχνουν είναι ότι και είναι παράνομο και δεν μπορεί να πει κάτι, ας πούμε, ότι είναι ξεκάθαρο τι γίνεται. Τέλο. πάντων, ας το φύνουμε λίγο τώρα εδώ, εντάξει δεν μπορούμε να κάνουμε την εικόνα από μόνη και το βίντεο, να το περιγράψουμε, αλλά είναι και αυτό είναι ντοκιμαντέρ που έχει δώσει στοιχεία, α πούμε, και για το τι συμβαίνει και αναλυτικά και πιστεύω ότι αξίζει να το δεκάπ Οκ, okay. π.χ. εγώ που δεν το είχα δει τώρα ε, θα ήθελα να δω όλη τη διαδικασία αν και τα περισσότερα κομμάτια τα καταλαβαίνω ε, και είχα ακούσει πρόσφατα ότι γίνονται και πουσπακ από, από στεριά, δηλαδή αυτό που είπες πριν αλλά... Δεν είχα φανταστεί ότι γίνεται, ότι έτυχε και μία φορά να μεταφέρουν κάποιους πάλι πίσω στη θάλασσα και να τους πρόξουν πάλι πίσω προς την Τουρκία. Ναι. Ε, αλλά οι πληροφορίες ή και πολλές φορές ε, οι άνθρωποι που μιλάνε και με τους ανθρώπους που έχουν περάσει από αυτή την κατάσταση νομίζω ότι γι' αυτό και όλα στις περισσότερες φορές έχουν το ελεύθερο άλλοι άνθρωποι να τους παίρνουν τόσο εύκολα τα κινητά για την καταγραφή της, της πληροφορίας, της ροής, τι έχουν περάσει. Ε, ωραία. Θα έλεγα τώρα να συνεχίσουμε. Γενικότερα, πάλι σε αυτή τη στη κουβέντα έχετε τα περισσότερα κομμάτια που θέλω να ρωτήσω, το δεύτερο κομμάτι. Τα έχετε κάπως, ε, τα έχετε κάπως πει ε, και δεν ξέρω... Σε... Ποια άλλα να σας ζητήσω. Δηλαδή έχουμε πει, είπαμε και για, τα, ε, και για άλλα κράτη, ε, είπαμε θα εστιάσουμε περισσότερο στο ελληνικό κράτος, είπαμε για τα κομμάτια ε, στον νεύρο και για το Αιγαίο. Ε, τώρα για τις χώρες... Οκ, ε, okay, θα... πες μου. Επιστεύω πες... ε, και... Λίγο για τα άλλα κράτη, για την Ευρώπη κτλ. Θα μπορούσαμε να πούμε κάτι κόμμα. Okay. με φαίλες, Ναι, ναι, ναι. Ε, εκεί έφτασα κι εγώ τώρα. Ναι. Ε, τι γίνεται με τα υπόλοιπα κράτη. Ε, είπαμε για τα κοντινά σίγουρα. Τώρα για άλλε διόδου και τι κάνει κάθε χώρα. Αν έχετε κάποια πληροφορία, μπορείτε να τη μοιραστείτε. Ναι. Ε, να πω έτσι δύο πράγματα. Όπω είπα και πριν, προφανώ η σύνοριακή βία, η βία στα σύνορα γενικά δεν είναι κάτι που συμβαίνει μόνο ούτε στην Ελλάδα, ούτε μόνο στην Ευρώπη. Ε, άνθρωποι που έχουν έρθει ας πούμε, από το Πακιστάν, από το Αφγανιστάν και άλλες χώρες έχουν βία σε όλη αυτή τη διαδρομή και στα σύνορα και ρατσιστική βία εντός κρατών και είναι μια συνέχεια ας πούμε, και μια όξυνση που βιώνουν εδώ. Ε, στα πλαίσια αυτά να πούμε ότι πέρα, σαν συνοριακή πολιτική πούμε, της Ευρώπης και της πιο συγκεκριμένα Πέρα από τι κάνει στα σύνορά τη με τη Frontex, τη στρατιωτικοποίηση που είπαμε, όλα αυτά, υπάρχει και η λεγόμενη εξωτερικοποίηση των σύνορων. Που πρακτικά αυτό τι είναι, ότι κάνει συμφωνίες με χώρες που βρίσκονται ακριβώ εκτός των σύνορων π.χ. Τουρκία, Λιβύη, την Ισία κτλ., ώστε αυτές οι χώρες να προσπαθούν να κρατούν τι ροέ πάντων σε αγωγικό, να μην αφήνουν του ανθρώπου να φτάσουν καν στα σύνορα με την Ευρώπη. Ε, σε τέτοια πλαίσια είναι και η συμφ... απόφαση του ελληνικού κράτου πριν ε, τρία χρόνια περίπου ότι η Τουρκία είναι ασφαλής χώρα για κάποιον και μπορεί να έρθει άσολο εκεί. Τεσποντώνουν, υπάρχουν διάφορες και αποφάσεις και πιο συγκεκριμένες που το δεκμηριώνουν αυτό και στρατιωτικού τύπου συμφωνίες, χρηματοδότηση, όλα αυτά. Οπότε όλο αυτό δείχνει το πώς είναι μια συνολική πολιτική ε, και γενικά ένα που είχα πει ότι θα πούμε λίγο μετά ένα πράγμα είναι ότι αυτό που είπαμε πούμε, λίγο πριν αν, θέλει το, αν θέλουν τα κράτη και η Ευρώπη κτλ να μηδενίσουν ας πούμε τις ε, αυτό που πιστεύω είναι ότι υπάρχει ας πούμε μια λογική cost balance όπως λένε και στον επιχειρηματικό, στο επιχειρηματικό κόσμο α πούμε αυτή που κατευθύνουν τις ζωές των υπολείπων ας πούμε ε, ότι μετράνε ας πούμε, κάποια πράγματα και προσπαθούν να ισορροπήσουν ανάμεσα σε αυτά ένα από αυτά σίγουρα ένα παραγόντος είναι ότι ξέρουν ότι ειδικά στην Ευρώπη ας πούμε, χρειάζεται δυναμικό ανθρώπινο για εργασία ειδικά σε χειρονακτικέ δουλειές ε, ε, ακόμα περισσότερο ένας παραγόντος είναι αυτός Ένα άλλο μπορεί να είναι η ανάπτυξη της βιομηχανίας, του πολέμου και των συνόρων Υιοθέτηση από τα κράτη ε, που μπορεί να είναι κεντροδεξιά, κεντροαριστερά κτλ. Ε, Ατζέντα που έχει φέρει ας πούμε, η ίδια η και πριν ε, 10-15 χρόνια ας πούμε, θα λέγανε ότι είναι ακραία και κάπω σιγά-σιγά έχει γίνει επίσημη πολιτική τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Παράδειγμα, τώρα, το, παρένθεση, το πόσο πλεύρη έλεγε πριν πάνω από 10 χρόνια ότι πρέπει να σκοτώνουν και καπως σιγα σιγα εχει γινει επισημη πολιτικη τη ευρωπαικη ενωση μετανάστη χρονια οτι πρεπει να σκοτωνουν και κανενα μετανάστες συνορα για να καταλάβουν οι υπόλοιποι να μην έρθουν το οποίο και ο ίδιος είναι στην κυβέρνηση πλέον και δεν είναι απέχει πολύ, δεν απέχει βασικά μάλλον από το τι συνουσία κάνουν τα ευρωπαϊκά κράτη και το ελληνικό. Ε, εντάξει, υπάρχει προφανώς και μια, δεν ξέρω, και αυτό βέβαια είναι λίγο, μπορεί να υπάρχει να μην υπάρχει, το να προσπαθούν να δείξουν ένα ανθρωπιστικό πλαίσιο, α το πούμε έτσι, ε, ότι υπάρχει πούμε, και ανθρώπινη ζωή σε όλο αυτό το οποίο εντάξει, όπω τα περιγράψαμε πριν, ας πούμε, έχει καταρριφθεί από μόνο του. Αλλά θέλω να πω, είναι έτσι μια, μια προσπάθεια ισορροπία τη Ευρωπαϊκή Ένωση ανάμεσα σε όλα αυτά. Ε, αλλά στην ουσία της, ας πούμε, μιλάμε για αποφάσει που όντω ε, σε μεγάλο βαθμό έχουν μια κατεύθυνση τέλο πάντων. Και τελευταίο πράγμα για μένα είναι ότι σίγουρα σε όλο αυτό. Που περιγράφω, υπάρχουν κράτη τα οποία πούμε, είναι κάπως πρωτοπόρα με την ελληνική έννοια στη βία στα σύνορά τους και το ελληνικό κράτος είναι ξεκάθαρα ένα από αυτά είναι επίσης προφανώς περισσότερο τα κράτη που είναι τα ίδια στα σύνορα ίσως και τα πιο φτωχά ας πούμε, σε κάποιο βαθμό ε, δηλαδή περισσότερο στα πιο νότια ή την επιχώρηση της Προσοβουδικής Ένωσης ίσως ε, τα οποία πολλέ φορέ λειτουργούν πρώτα ε, με πράγματα που μπορεί να θεωρούνται παράνομα κτλ., και, και στη συνέχεια ας πούμε είτε να γίνονται επίσημοι πολιτικοί, είτε να υπάρχουν παραθυράκια από την Ευρωπαϊκή Ένωση και να τα επιτρέπει κάτω από το χαλάκι κτλ. Οπότε, είτε στην ουσία η ουσία τέλο πάντων είναι ότι υπάρχει μια κατεύθυνση πιο συνολική. Πιστεύω. ναι, ναι και εγώ. Ε... Σε αυτό θα έλεγα, από το 2015 και τη, το μεγάλο άνοιγμα των συνόρων, ε, έχουμε μια αλλαγή στην, ε, στην Ελλάδα. Στο ρόλο, δηλαδή, που παίρνουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που πάντοτε ήταν, ε, ε, ήθελε η Ευρωπαϊκή Ένωση να συγκρατούν οι εξωτερικές χώρες ε, τις ροές, να τις φιλτράρουν, που είπαμε και στο πρώτο μέρος. Ε, αλλά σήμερα η, η Ελλάδα έχει βρεθεί, ε, όπως είπε και ο Γιάννης, στην, στην πρώτη γραμμή της, ε, ε, της ουσιαστικά ήταν ε, το πιλωτικό πρόγραμμα. αν δει κανείς την, τις μεταρρυθμίσεις σημερινές στην, ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση θυμίζουν πολύ την ευρωτουρκική Συμφωνία, δηλαδή με το, τον τρόπο της ε, ε, της, του εντοπισμού και της ταυτοποίησης των ε, μεταναστών στα σύνορα. Αυτό πλέον με το σύμφωνο μεταναστική ασύλου γίνεται οπουδήποτε στην Ευρώπη. Ουσιαστικά ε, ε, κοπιάρουν το hotspot και την, ε, το σύστημα των ταχύριθμων εξετάσεων ασύλου και της, ε, των άμεσων επιστροφών. Ε, τη, τη μείωση των εγγυήσεων, ε, την, ε, την κράτηση με την είσοδο. Ε, είναι στοιχεία που δοκιμάστηκαν εδώ. Και, ε, όπως είπε ο Γιάννης, ε, στο επίπεδο της οριακής βίας ε, ήταν ε, επίσης παραδειγματικές. Η, ενθουσιοδός η Φοντερ Λάιεν για το, το Μιτσοτάκι έλεγε, ότι στη ασπίδα της, ε, της Ευρώπης ε, την ώρα που ε, από κάτω πέφτανε πραγματικά πειρά ε, σε ανθρώπους και πέφτανε κορνιά. Ήτανε, ε, ε, έχει περάσει λοιπόν η Ελλάδα, κι αλλάζει όμως ε, πραγματικά η θέση της, είναι, αναβαθμίζεται. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή ε, φαίνεται ότι είναι, είναι δεν ο, ο τρόπος που, που, που είναι δομημένο αυτό το σύστημα της, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καταδικάζει την, την Ελλάδα να, να, να παίρνει αυτόν τον ρόλο πάντου και πάντα. Έχει χρηματοδοτήσει τώρα τις, τις τεράστιες αυτές δομές, τα hotspots στα νησιά, είναι χτισμένα στην, στην Go, στην Σάμμο και στη Λέρο. Ε, εκρεμούν στοιχείο και στη και είναι χτισμένο στη, στη Λέσβο ε, και έχει παγώσει μάλλον προσωρινά. Ε, αυτή τη στιγμή είναι γεμάτα. Είναι γεμάτα και το, το σημείο που πιάσατε με ειρηνική μετανάστευση και θα, μπορούσε, ε, θα μπορούσαν. Ε, όλοι οι αγροδεξοί τη κυβέρνηση να είναι περήφανοι ε, πέρασε. Και δεν γεννάνε εύκολα αυτά. Τότε ήταν και ο COVID, ήταν κλειστά σύνορα παντού. Είχαν και το ελεύθερο να κάνουν ό,τι θέλουν. Ε, και η ευρωπαϊκή διαχείριση όσο πάει γίνεται και πιο, και πιο στενή. Η άνοδος του, της βία ε, ε, φαίνεται να είναι μονόδρομος. Ε, μέχρι μέχρι πού μπορεί να φτάσει. Είπαμε και πριν, μπορεί να φτάσει πάρα πολύ. Και εκεί χρειάζεται... Δεν υπάρχει κάποιο όριο. Ε, η μετανάστευση, είπε και ο Γιάννη για, για κόστο και όφελο, ε, η μετανάστευση ε, είναι ε, απαραίτητη για το κεφάλαιο. Είναι προϋπόθεση για το, το σώρευση του κεφαλαίου αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη. Είναι απαραίτητο για τι κοινωνίε, για να, μπορούν να, να, να υπάρχει ένα άνθρωπο που να προσέχει του ηλικιωμένου ή στα νοσοκομεία. Ε, δεν υπάρχουν. Ε, αν πάει και, στην, και, και στην Ελλάδα δε, δεν βρίσκεις στις ε, υπηρεσίες φροντίδας δεν βρίσκεις ε, ε, Έλληνες που λένε ε, ε, γεννημένους ε, Έλληνε στο γένος όμως η, ο ρατσισμός και η, ε, η ιστερία για τα σύνορα η δημιουργία των εσωτερικών εχθρών έχει μια λειτουργία παρότι ε, και οι ίδιοι ξέρουν ότι χρειάζονται. Οι ίδιοι ενώ ο καπιταλισμός, οι καπιταλιστές, το πολιτικό προσωπικό τους, ε, ότι χρειάζεται μετανανάστηση. Ε, πειθαρχή. ο Πειθαρχεί, και, και αλλάζει την, ε, είναι ένα στοιχείο στην ηγεμονία του κεφαλαίου, που να διασπά τους από κάτω. Και ε, έτσι, ε, σταδιακά βλέπουμε σε πολλές χώρες να συμβαίνει αυτό. Γι' αυτό εγώ σε αυτό, ότι άμα... Ε, ε, πάψεις, να υπεστηρίζεις ε, τους, ε, τους μετανάστες και τις μετανάστριες, ε, χάνει τη, τη βάση της, ε, της χειραφητητικής πολιτικής. Χάνεις ε, κάτι πολύ σημαντικό. Είναι, ε, ουσιαστικά είναι κάτι που οδηγεί λίγο πέρα από αυτό που λέμε ε, κοινωνική απελευθέρωση. Πολύ καλά. Δεν έχω να συμπληρώσω κάτι. Το μόνο που θα μπορούσα να πω είναι ότι ναι, και ο ρατσισμό και ο λόφος αυτούς διαχωρισμός ε, ρίχνει και τα μεροκάματα. Τώρα για ποιο λόγο, μπορούμε να το αναλύσουμε και αυτό, αλλά τα ρίχνει και τα μεροκάματα. Ε, το, το λέω αυτό για τον κόσμο ο οποίος δεν έχει έτσι, μεγάλες παραστάσεις από πολιτικές και κοινωνικές διεργασίες, αλλά προφανώ αν δεν βλέπει να είναι εργάτης, άξιο σαν αυτόν, ε, θα πρέπει να καταλάβω ότι και αυτός αντίστοιχα δεν θα είναι εισάξιος κάποιου άλλου. Άρα ουσιαστικά όλα τα μεροκάματα ε, και όταν λέμε μεροκάματα λέμε για την ίδια την, ε, ε, την αξία που έχει ο καθοργαζόμενος ε, και σε επίπεδο ισότητας φυσικά πάντα σαν άνθρωπο. Ε, ε, Τώρα ε, μου απαντήσατε τις σχέσεις που δημιουργούνται ανάμεσα στις συνοριοφύλακες κράτο τους Βρήκαμε και αυτό που μου είπατε πριν ότι ε, τα κράτη ήδη φτιάχνουν ειδικούς τους ε, αυτούς που έχουν τους είπαμε Μου είπατε πολλές πληροφορίε. Είπαμε ε, πριν κάναμε ένα σχόλιο γιατί ε, αν για σαν εργαλείο πολιτικής πίεσης και αλλαγής προς την ακροδεξιά μου. Έχετε μιλήσει αρκετά και νομίζω ότι ήταν πολύ ε, δυνατά τα κομμάτια που τα σχόλιασατε μέχρι και τώρα. Ε, εγώ ήθελα να σας πω την κυρία ερώτηση που την κρατάω για το τέλος. Αν και γι' αυτό μου είπατε πολύ σημαντικά πράγματα. Δεν ξέρω αν θέλετε να την ξαναπείτε με ένα ρεζουμί ότι αν και μου το ξαναπαντήσετε πριν από λίγο αλλά έτσι για να το έχουμε πιο... Όχι φρέσκο. Ε, γιατί πιστεύετε ότι αυτή την κουβέντα που κάναμε τώρα θα έπρεπε να ακούγεται και να τη συζητάει ο κόσμος γενικότερα που... Ε, Θέλει να συμμετέχει σε κάτι, σε μια αλλαγή, στα, στα κινήματα που θέλει να είναι δίπλα σε άλλο κόσμο ο οποίο ε, βρίσκεται στον πάτο της ε, αξίας ή να είναι δίπλα στις, ε, γης, ε, ε, στους κολλασμένους της γης ε, γιατί είναι σημαντική η κουβέντα που κάναμε και γιατί θα έπρεπε ίσως να απασχολεί το να κάθε μια μας Να πω κάτι πρώτα, Να πω κάτι πρώτα, δεν ξέρω ε. Ναι. Εγώ πιστεύω ότι αν δεν. είναι λίγο και αυτό το σχήμα που υπάρχει και σαν. διότι πρώτα ήρθανε για αυτού, δεν ήμασταν εμείς Τέλος πάντων, αλλά. Εν πάση περιπτώσει. Εντάξει. Νομίζω το ξέρουν περισσότεροι, αλλά είναι όντω ότι πολύ σημαντικό, όχι με μια τέτοια μορφή, γιατί καλά. Περιμένω ότι θα έρθουν μετά για μένα, α πούμε. Μόνο έτσι, εγώ τότε θα το σκεφτώ. Αλλά γενικώς, αν, όταν αφήνει να συμβαίνουν γύρω σου πράγματα... που πραγματικά φέρουν μια πανθρωποποίηση... Ε, χάνεται πούμε, η αξία της ανθρώπινης ζωής... ή τελος πάντων αφήνεται στα χέρια του κράτους να την κρίνει... αν είναι okay. άξια ή όχι. Ε, όλα αυτά, ε, αν, δεν, αν πραγματικά δεν να αντισταθούμε όλο αυτό... Ε, τότε μας παίρνει όλους η μπάλα, δηλαδή, δεν ξέρω. Ε, και μπορεί όχι επιμέρους τον καθένα μας ότι θα περιμένουμε, δηλαδή δεν έχει σημασία μόνο αυτό, είναι ότι ε, είναι κάτι που συμβαίνει γύρω μας. Προφανώς, και να πω και αυτό και ναι, κάτι άλλο, ότι προφανώς και εμείς, εντάξει, και τώρα στις σημερινή συζήτηση και σε συνέλευση γενικά, εστιάζουμε στο ζήτημα των συνόρων, το θεωρούμαστε κρίσιμο, γιατί και από εκεί πολλού ξεκινάνε... Είμαι... Μετανάστευτικέ πολιτικέ, πούμε, που μετά κατά πέκταση εφαρμόζονται με άλλου τρόπου και στο εσωτερικό. Σίγουρα και μπορούμε να συμμετέχουμε ενεργά ή λιγο, περισσότερο λιγότερο ενεργά τέλο πάντων σε πράγματα που αφορούν πάλι του μετανάστε και τι μετανάστριε και συμβαίνουν γύρω μα. Στα κάμπου που υπάρχουν και μέσα στην Αττική, στη Μαλακάσα, στη Ριτσόνα και αλλού, στα κέντρα κράτηση, στην Αμεγδαλέζα, στην Κόρινθο υπάρχουν αγώνε που τρέχουν και συνελεύσεις που είμαστε σε επικοινωνία, που στηρίζουμε κατά καιρού και όλα αυτά. Και στην πόλη έχουμε, ας μην αρχίσουμε τώρα να λέμε, ότι προφανώς έχουμε δει και, και τι δολοφονίες στα ΑΤΑΦ, μεταναστών, τι ρατσιστικές επιθέσεις που έχουν υπάρξει το προηγούμενο διάστημα. Προφανώς όλα αυτά μας αφορούν και θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρχει μια συνολική, ας πούμε, απάντηση σε όλα. Απλά αυτό που είπα είναι ότι είναι τόσο έκδηλη βία στα σύνορα, ειδικά τα τελευταία χρόνια, που αν το αφήνεις πιστεύω ότι μετά χάνεσαι και εσύ κάπως. Είναι. Νομίζω η, η πραγματικότητα θέτει τα, τα ερωτήματα ε, με, που, που καλούμαστε να μιλήσουμε. Αυτό που είπε ο Γιάννης σχετικά με, το, με την αποδοχή της απανθρωποποίησης. Ε, μιλάμε για τη Γάζα. Μιλάμε για τα σύνορα. Πρέπει να μιλάμε. Οι, οι δυνάμεις μας δεν είναι ε, να, να αλλάξουν, να τον ισχυρισμό, Αλλά και με κάθε μικρή δύναμη, με κάθε κοινότητα, με κάθε ομαδοποίηση. Η δικιά μας η, η συνέλευση έχει καταφέρει να κρατηθεί ε, τα τελευταία τρία χρόνια. Είδαμε αυτές τις αλλαγές. Ισορρεύσαμε και μια εμπειρία και τώρα προσπαθούμε να, ε, να, να δημιουργούμε και να ανανεώνουμε τις δικτυώσεις που έχουμε, να συνομιλούμε. Ε, τα, τα ερωτήματα τα θέτει η πραγματικότητα. Αυτή τη στιγμή, όμως, έχει και μια σημασία να δούμε ποιος διατυπώνει τα ερωτήματα και τα διατυπώνει άκρα δεξιά. Ε, η πραγματικότητα θα μας φέρει σε ε, συνθήκες να, ε, ε, να προσδιορίσουμε πώς αντιστεκόμαστε και τι κάνει και ο καθένας, καθεμιά, ε, ε, ατομικά ε, και τι μπορούμε συλλογικά να οργανώσουμε. Και σίγουρα ε, αυτό ας πούμε, που έχω εγώ σαν, ε, γιατί μες στις, σαν ε, ε, συμπέρασμα από ε, απ τη δουλειά μας με την Ανοιχτή Συνέλευση ενάντια στις επαναπροωθήσεις, ενάντια στα push είναι ότι ε, κάναμε μικρά βηματάκια σε μια περίοδο διαφορετική που ήταν, ε, ήταν πολύ λίγοι αυτοί που δρούσαν, ε, ώστε να αναδειχτεί το θέμα. Ήμασταν ε, έτοιμοι ε, την, την ώρα που έγινε ε, το έγκλημα της πύλου ε, να καλέσουμε, δημιουργήσαμε την ανοιχτή συνέλευση για το κρατικό έγκλημα της πύλου ε, με, τις, ε, με τις λίγες αυτές τις δυνάμεις. Ε, Στεκόμενοι σε, σε δυο-τρία βασικά πράγματα που νομίζω ότι πρέπει να είναι αρχές. Στην αλληλεγγύη, στην, στην αυτοοργάνωση, στην αντίσταση και το διεθνισμό. Ε, την, ε, ε, τη σχέση, την αλληλεγγύη με τους μετανάσεις και τι ε, Νομίζω ότι αυτό αρκεί. Ε, μπορούμε να κάνουμε περισσότερα Σίγουρα μπορούμε. Η κατάσταση είναι, είναι πολύ, ε, πολύ, πολύ δύσκολη και υποκειμενικά ε, το κίνημα είναι σε πολύ κακή κατάσταση. Ωστόσο, ε, ε, διατηρώντας δομές, διατηρώντας ε, ε, κάποιες διαδικασίες, κάνοντας ε, συνεργασίες και, ε, και μέτωπα, μπορούμε να, σε διάφορα θέματα να, να λειτουργήσουμε. Ε, Ενώνοντας και και ομάδες και χώρους που μπορεί να μην βρίσκονται ε, καθημερινά, αλλά μπορούν να χτυπήσουν μαζί ε, όταν, ε, ε, όταν χρειάζεται. Ε, πιστεύω ότι ήταν μια πάρα πολύ καλή κουβέντα. Εγώ τουλάχιστον που ήμουν εδώ μάζες αποκόμισα πάρα πολλά πράγματα και εκτός από διάφορες πληροφορίες που μου διέφευγαν γιατί πολλές φορές ένα κείμενο ή μια ανακοίνωση ε, ανάλογα με τον τρόπο που το διαβάζει, την κατάστασή ε, σου ξεφεύγουν διάφορα πράγματα. Σε μία κουβέντα ή σε ένα ηχητικό έτσι όπω το ακούω και εγώ τώρα μαζί σα, ε, εκτό από τι πληροφορίε, είχα μία πολύ καλύτερη ε, οπτική πάνω στο πώ δένονται πολλά πράγματα, τα οποία και εγώ ο ίδιο, ε, χωρί να το παίζω ειδήμον ή κάποιο τρομερό πολιτικό αναλυτή, δεν μπορούσα να τα συνδυάσω τόσο καλά. Ε, να σα ευχαριστήσω πάρα πολύ, Γιώργο Γιάννη, για όλη την. Ε, ε, ναι, για όλη την ε, κουβέντα και για την επικοινωνία που είχαμε και πριν από την ναι, εκπομπή Σας ευχαριστούμε. Ε, ε, ευχαριστούμε πολύ ε, και, ήταν, ε, και για μας για μένα ήταν πολύ, πολύ ναι. Ναι, και η συζήτηση που είχαμε ε, συνολικά ναι. και ο, ο τρόπος ναι, ναι. που έγινε ε, και για ποιο λόγο θα παίξουμε αυτό σαν τελευταίο κομμάτι ε, λέω αυτό και μετά άλλο ένα θα σου πω. Ναι. Καλή διάρκεια <laughs> Είναι ίσω λοιπόν... λίγο πιο Όχι τοπικά αλλά τέλος πάντων Λίγο πιο να αφήνω πιο ωραίο μήνυμα για το τέλος πιστεύω Τέλεια ε, Η εκπομπή θα ανέβει σαν ηχητικό και στο boot θα ανέβει και στο archive.org αλλά και στο αρχείο του 1431 am του συντροφικού ραδιοφόνου από τη Θεσσαλονίκη ώστε να μπορεί ένα link όπως το 1431 να υπάρχει και στο Athens Indie Media που δεν δέχεται έτσι εμπορικού σερβερ άρα το ηχητικό θα υπάρχει παντού για όποια χρήση ε, ευχαριστώ και πάλι. Ε, μένουμε όπως πάμε έχετε και blog και social. Άρα mm. ο καθένας βρίσκει πολύ εύκολα έτσι, πως τα επόμενα πράγματα με εκδηλώσεις, ε, γενικά εκδηλώσεις εννοώ. Mm. Ήδη υπάρχουν και κάποια Και μια εκδήλωση που είναι να συνδεργανώσουμε σύντομα και με δύο ακόμα mm. Solidarity With Migrants και τη συνέλευση ενάντια στα κράτηση και η ανοιχτή συνέλευση στην Αλληγυρία και όπως είπαμε υπάρχουν ήδη και άλλες ιδέες και προτάση για δράσεις Ωραία Λοιπόν, καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε Επίση, ε, Καλή συνέχεια, λευτεριά στον Νίκο Ρομανό Θα το ναι. πω τώρα στο τέλος γιατί στην αρχή της θα μάθαμε ότι προφυλακίστηκε μην κάνουμε τώρα μεγάλη ανάλυση γιατί κάποια στιγμή ίσως θα κάνω μια θεματική mm -hmm. κούβι τον επόμενο καιρό με κάποιον ίσως νομικό για το ζήτημα που θα μπορεί να μπει κάποια αλλά εν πάση περιπτώσει βλέπουμε πως το κράτος συνεχίζει να, ε, να mm -hmm. τιμωρεί εκδικητικά, παραδειγματικά κόσμο. Ε, μόνο αυτό σαμπαρία παρία να πω, λευτερία στον Νίκο, mm -hmm. να κρατήσει γερά και τα υπόλοιπα θα τα πούμε στο δρόμο. Λοιπόν, καλή συνέχεια. Γεια σας. Γεια χαρά. Σας Get mad too because that's sick You see your name in the frog on the list Let's get out Involved in the cause of the pain. Lost somebody you loved in the towers and looking at me like I in a plane. I'm just an artist, you're not a target. No you said arguing, we all look the same. With that knowledge, I stay calm when they search for bombs or they find it's grain. All in the name, I got a name that is scared brave on the land of the free. All in the name of protecting a country that's shooting its citizens dead in the streets. I used to live in Northeast DC, not too far from Capitol Hill. White House here, Trap House there, they were so near you could go by feet. Never mind that, 'cause that's not news. Let's stay blue to the World War on peace, blue Whoever can sway the election, towards with the order, seeks. We just wanna keep oil cheap. We just wanna keep moments cool What that mean? Distractions came. I think my TV's clothed in wool. Man, I swear they my phone tap. Phone, tap phone. Man, I swear they watching all no my moves. Since 9/11, they too clear just who the target is. I love my country, hate his politics. Can't just let me be. Can't just let me live. Regardless my belief, I thought the flower was clear, but darkness all I see, and darkness all I hear. I'm trying to live in shadow, but the cloud ain't got no give. Can't just let me be, can't just let me live. Regardless my belief, I thought the flower was voting clear, but darkness all I see, and darkness all I hear. I'm trying to live in shadow, but the cloud ain't got no give. I was on tour when the migrants came. Saw them camps on side of the road. I met a boy who arrived in the rain. He lost his folks when he torched his home. That made me want to bring my fan before they see that side of a drone. But who wants us to build your world? Is labor's cool? Neighbors know. I got a cousin to drive your taxi. I got a cousin that'll make your food. I got a cousin to watch your kids and pick them up when they're done with school. I got a cousin to pump your gas. I got a cousin that's good with tools. I got a cousin that'll be your doctor after a test that I hope you'll pass. Isn't that what you fear most? but fear don't trump your needs. Our pros do trump our cons, though, and cons don't trump your greed. And monsters, what you make of us, and we make you succeed. And that's what makes this country great. It's built by those who bleed. It's built by those who came on boats. It's built by those who bleed. And you forgot your family tree, and we're just on your leaves. So if you try to chop us down, you only hurt your knees. And we could go in pieces, but we rather come in peace.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 Just let me live Regardless my belief I thought the fire was bold and clear But darkness all I see Ain't darkness all I hear I'm trying to live the shadow But the cloud ain't got no give